Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, εκπομπή ΑΕ, πιστοί στο ραντεβού μας κάθε μέρα από Δεύτερος Παρασκευή, μία με δύο και μισή. Κοντά σας ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα. Φυσικά, μέσω της γνότητας του Art FM στους 90,6. Αλλά και μέσω διαδικτύου, μέσω της ιστοσελίδας εκπομπήαε.gr. Ενώ κάποιοι φίλοι στην επαρχία μα ακούν, μας αναμεταδίδουν αρκετή από την στην Πιερία, στο Βόλο, στη Σαντορίνη, ε, στην Κρήτη και στην Πάτρα. Ξεχνάω συνέχεια την Πάτρα. Λοιπόν, επικοινωνείτε πάντα μαζί μας μέσω των γνωστών τρόπων, μέσω SMS, γράφετε e και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54344 ή μέσω email εκποπήαε.gmail.com Λοιπόν, σήμερα κανονικά θα είχαμε μια πολιτική έτσι, στήριξη από το χθεσινό Eurogroup φαίνεται ο κύριος Σαμαράς δεν είναι ικανοποιημένος ότι μάζεψε τα μπουγαλάκια του πήρε και το μισό υπουργικό συμβούλιο και έχει πάει στις Βρυξέλλες να δει από κοντά βρε παιδί μου τι συμβαίνει να τραβήξει λίγο το αυτί και να τους πει ότι εγώ έκανα ό,τι μου είπατε σαν καλό παιδί το τελευταίο χρόνο έχω συμμορφωθεί πήρα τα πάντα πίσω πέρασα όλα τα μέτρα έχω υπογράψει ότι μου δίνετε και ένα ούτε ένα δεν πετάτε. για όταν βάλουμε αυτό το τραγούδι λίγα ψίχουλα, αγάπη γυρεύω στη συνέχεια, Βεβαίως. κάπως έτσι θα το πάμε. Ε, αντίθετα πήρε άλλα πράγματα ο κύριος Σαμαράς και η Ελλάδα γενικότερα. Πήρε πάλι ένα ωραίο χαστουκάκι, εγώ έτσι το λέω, εχθές. Αυτά που ακούτε σήμερα περί το ότι θα ξανασυναντηθούν στις 20 ή 26 Νοεμβρίου, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώ ποτέ θα είναι έτοιμοι για να μιλήσουν για το ελληνικό ζήτημα και ότι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες θέλουν στις αρχές Δεκεμβρίου να έχουμε και τη δόση εγώ δεν θέλω ακριβώς να τα χαρακτηρίσω πώς αλλά είναι όλα λόγια του αέρα διότι δεν θεωρώ ότι υπάρχει κανείς που γνωρίζει εάν θα έρθει η δόση και πώς θα έρθει η δόση αφού αυτό που έχουμε καταλάβει είναι ότι δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ του του. Τη Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή μεταξύ Άσεκτον και Βερολίνο. Δεν υπάρχει συμφωνία. Μέχρι να υπάρξει συμφωνία, τι λεφτά θα πάρουμε, τι συμφωνίες θα γίνονται. Αυτές είναι συζητήσεις ε, μπά και τα βρούνε μεταξύ τους οι δύο πλευρές. Κατώτα κατ της υποστάθμισης. Δεν είναι καν σε υψηλό επίπεδο. Έτσι. Είναι δηλαδή, υπάρχει ένας το ηχθεσινή σύνοδος Είχε τα εξή βασικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι επισήμω πλέον συμφωνήσανε το ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ με το Eurogroup ότι διαφωνούν. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε πλήρως, στο είπε η κυρία Λαγκάρτ, ότι έχουμε ριζική διαφορά ως προς ως τη στρατηγική του. Ακόμα και με τα νούμερα. Ναι. ναι. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι μας γεμίσαν ευχέ. Λοιπόν, μπράβο σας παιδιά, καλά τα πάτε παιδιά. Εμείς δεν ξέρουμε βέβαια, θα πρέπει να σας βάλουμε στο 2020 το 120% του ΑΕΠ ή να σας βάλουμε στο 2022 το 125% του ΑΕΠ. Okay. Βεβαιώς, κανένας δεν μας λέει με ποια λογική μπήκε το 120% ή μπαίνει το 125%. Δεν έχει καμία σημασία, δεν έχει καμία λογική. Αυτά δεν μια ωραία πρωία μεταξύ τυρού και αχλαδιού πίνοντας καφέ. Mm -hmm. Mm -hmm. Ε, και λένε δεν τους βάζουμε ένα 120%. Τώρα, πώς μα υπάρχει, γίνεται. Μα υπάρχει, Δημήτρη, συγγνώμη, υπάρχει μας το 2015 ότι μεγαλώνει το χρέος σε σχέση με το ΕΕ ναι. και ξαφνικά από το 2016 αρχίζει η μείωση. Ναι, ναι γιατί ξέρεις. Θα υπάρξει πώς, ανάπτυξη το, το δηλαδή. δηλαδή μάτια, ο Γιώκερ και ζαλίστικη και να παιχθεί. Και από τότε θα αρχίσει ναι. η υπηρεοή του. Ναι. Λοιπόν, ε, το θέμα είναι το εξή ότι πώ γίνεται μια οικονομία η οποία έχει τις διαστάσεις που είχε το 2009 να, κατα... να χρεοκοπεί το 2009 με 122% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος mm -hmm. αλλά το 2020 μια ρημαγμένη οικονομία από την ύφαση με το 120% του ΑΕΠ ή το 125% του ΑΕΠ θα είναι σε θέση να βγει στις εθνείς αυτό το πράγμα είναι πραγματικά ανήκει στη σφαίρα των Ιλουμινάτη δεν, δεν μπορεί να το βγάλει με λογική mm -hmm. αυτό το πράγμα Λοιπόν, πέρα όμω από αυτό, <coughs> συμφώνησαν ότι για να δώσουν την παράταση των δύο ετών, δηλαδή μέχρι το 16 το πρόγραμμα να βγει και όχι το 14. Τη περίπτυμη του κυρίου Σαμαρά. Ναι, πρόσεξε όμως να δεις ο, ο, ο πλήρης που φτάνει το σημείο παραλογισμού. Mm -hmm. Δίνουν τα δύο χρόνια επιπλέον ε, ε, ε, την επιμήκυνση, ναι. 15-16. Mm -hmm όπου συζητάνε με ποιο τρόπο θα καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό, το 32,6 δισεκατομμυρίων που θα προκύψει, έτσι το εκτιμούν αυτοί. Ωστόσο, δεν σου λένε σταμάτα να τρέχεις, να προσπαθείς να, επιτευχ, να επιτευχθεί ο στόχος του 2014. Γιατί αν δεν κάνω λάθος, όχι αν δεν κάνω λάθος, ξέρω πολύ καλά τι λέω, mm -hmm. ε, ψηφίσαμε Τετάρτη, ψηφίσαμε την Τετάρτη, και την Κυριακή, την προηγούμενη Τετάρτη και την Κυριακή ψηφίσαν ένα μέσο πρόθεσμο με στόχο να έχουν πρωτογενέ πλεονάσμα το 2014. Τώρα, μία εβδομάδα μετά, τι έρχονται και σου λένε. Διατηρεί και εφαρμόζει το μέσο πρόθεσμο, αλλά ξέρουμε από τώρα δεν πρόκειται να πετύχει το στόχο του 2014. Ε, είναι αυτά το πλήρη. Α, τι σου λένε δηλαδή. Σου δίνω άλλα δύο χρόνια, τα γνωστά. Ανά δύο χρόνια μα δίνουν 2 χρόνια. Έτσι ξεκινήσαμε το 10 και πήγαμε στα 12 και παμε μετά στα 14 τώρα πάμε στα 16 12. γιατί για να μας φορέσουν ένα νέο μνημόνιο που θα συνοδεύει τη νέα, τη νέα δόση το 32,6 δις την επιμήκηση του δώσεων δηλαδή 32,6 δις εκατομμύριο και νέο μνημόνιο και άλλο νέο μνημόνιο ε πως αλλιώς θα πάρουμε τα δύο χρονάκια πως νέα μνημόνια θα υπογράφουμε ανά δύο μηνές υπογράφουμε και άλλο μνημόνιο και να δει κάτι πως να το πούμε Τώρα δεν πρέπει να παραπονιόμαστε. Εδώ μα βοηθάνε οι άνθρωποι. Δηλαδή και μας μια στροφή... ταινία, ξέρεις, το sequel για να βγει. Χρειάζεται ένα χρόνο, θα το θυμό. Ναι, κοίταξε, αν σκεφτείτε ότι ο Ράμπο Ρα... έκανε 7 ε, να ναι, Έχω, πάμε ε... εμείς. έχουμε μπροστά ναι. μα. Λοιπόν, Εντάξει. από την άλλη μεριά α, θα πρέπει να πούμε ότι οποιοδήποτε πάει και δει το newsletter του EFSF του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το νιουσλέτερ του Ιουνίου mm -hmm. του 2012, για να διαπιστώσει το εξής καταπληκτικό. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συμπεριλαμβάνει τα 32,6 δισεκατομμύρια στην χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας από τότε. Αλλά εμείς ψάχνουμε τώρα να τα... Αλλά εμείς τώρα και τα... <συμπή> οι Ευρωπαίοι τώρα καταλήξεσαν ότι τα χρειαζόμαστε πλέον. Δηλαδή με λίγα λόγια, μας δουλεύουν, ψηλό <συμπή> Πολύ ψηλόγαζοι. Που τόσο ψηλόγαζοι, δηλαδή μιλάμε για κένδυμα. Είναι σαν το νόντεϊπερ του Υπουργείου Οικονομικών τη Γερμανία που έλεγε τρία πράγματα τα οποία είχαν υπογραφεί από τον Φεβρουάριο και εμεί παίζαμε την κολοκυθιά ότι δεν τα ξέρουμε, δεν τα γνωρίζουμε, δεν τα έχουμε ναι. υπογράψει, δεν τα δεχόμαστε. Ακριβώς. Αλλά βγήκανε όλα τώρα, έτσι. Ναι. Οφείλουμε να πούμε βεβαίω ότι και τα υπόλοιπα που λένε η επιμήκυνση. Των, της του χρόνου διαγράμματος των ομολόγων όπως και επίσης και το η μείωση των επιτοκίων έχει ήδη γίνει από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εχηματοδοτικής και περιλαμβάνει Γιατί... στον οπολογισμό του 2013. Αν δείκαν είναι προσεκτικά την κατανομή που γίνεται στα, στις λύξεις ομολόγων θα δει ότι το τελευταίο ομόλογο με βάση την υπάρχουσα ομολογιακή δομή του δημόσιου χρέους λυγεί το 57 και όχι το 42 που ήταν το PSI. Mm -hmm. Καταλαβαίνουν και που σημαίνει δηλαδή ότι ό,τι μας λένε θα μας δώσουν. Το έχουν κάνει ήδη και απλά μας δουλεύουν ψηλό γαζί γιατί πρέπει οπωσδήποτε να χαζέψουμε σαν χαϊβάνια που είμαστε και να δεχτούμε αυτά που μας επιβάλλουν με την φρούδα ελπίδα ότι δίθεν ότι με αυτά θα γίνει κάτι. Όλα είναι προσχεδιασμένα. Προσχεδιασμένα. Και καθόμαστε εμεί τώρα και συζητάμε, πούμε, πω πούμε, μου, δύο χρόνια ακόμη. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι θα είναι δύο χρόνια επιπλέον μνημονίων, επιπλέον ε, ιστορίε. Το, το πρόβλημα είναι ποιο. Mm -hmm. Αυτοί τα σχεδιάσανε, αλλά δεν είχαν την νομική κάλυψη. Και έτσι πρέπει να παίξουν όλο αυτό το θέατρο για να μπορέσουν να έχουν νομική κάλυψη. Να νομοποιήσουν τι απαιτήσει του σε έναν τη Ελλάδα. Το τελευταίο σκαλοπάτι ποιο είναι και το πιο δύσκολο. Ποιο είναι το, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Να, το Τώρα το με τα δύο χρόνια επιπλέον και την επιπλέον χρηματοδότηση έχουν κάθε λόγο να μας πούν ορίστε μπεράστε κύριοι στην κόλαση, στον Ταχάου που λέγεται Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης και τότε θα αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθυστώσεις της Ελλάδας. Το ξαναλέμε, το λέμε και το φωνάζουμε θα αλλάξει. Βεβαίω εμεί θα ασχολιόμαστε με τι δηλώσει του κύριου Παναγούλη. Ακόμη. Διότι μου κάνει φοβερή εντύπωση. Γιατί ο κύριος Παναγούλης νομίζω ότι είπε ότι λέει, θα σας λιντσάρουν, θα σα λιντσάρει ο λαό. Ναι, είπε, είπε ότι να έφχεστε να περάσετε από το δικό δικαστήριο, από ειδικό δικαστήριο. Διότι αν δεν συμβεί αυτό, τότε θα σα λιτσάρει ο ελληνικό λαό. Και, δηλαδή, και θύχτηκε η κυρία Βούτεψη και όλο αυτό το συνάφι και λέω και να βριζόμαστε μα. Δηλαδή, οι ίδιοι είμαστε Δεν κάνει, πραπέδειο Ίδιοι είμαστε Μεταξύ Καταργαραίων ηλικρίνεια Ναι, ναι, ναι Και γίνεται ολόκληρη κουβέντα Για κάτι που είπε ο κ. Παναγούλης Που σε σχέση με αυτά που λέει ο λαός Και οι ψηφοφόρη της διεσμοκρατίας συμπεριλαμβανωμένου Είναι... Καλά, τι μετέφερε Μετέφερε αυτό ακριβώς που λέει εκείνη η γνώμη έτσι, δηλαδή... Καλά λέει και άλλα πράγματα, Αλλά λέει κρέμα, ε, ε, ε, ε, ε, λέει συγκεκριμένο, ναι. το δίκανό Αλλά προσθεγω που ζεις δεν τα λέμε αυτά στη Βουλή, δεν λέμε αλήθεια ναι, Ακόμα και, και αν διαφωνούμε, ναι, λέω εγώ, ναι. δεν τα λέμε όμως τη Βουλή για να καταλάβουμε τι γίνεται Είναι οι η Βουλή Βεβαίως, ναι, ναι, βεβαίως εκεί μιλάμε σαν την Αντοανέτα Απιντά, σα σας παρακαλώ, μπριός Λοιπόν Μα έτσι έτσι, έτσι βεβαίω έκανε και ο κύριος Τσίπρας με το, ΣΥΡΙΖΑ, με το ΣΥΡΙΖΑ που φρόντισαν ε, να πάρουν αποστάσει από τη δήλωση από, από να, την Παναγούλη. Ναι. Δηλαδή με λίγα λόγια, οι βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προσέχουν και τον τονισμό των λέξεών τους διαφορετικά θα έχουν να κάνουν, θα έχουν να κάνουν την κύριο Παπαδημούλη. Διότι προσέξτε, δημοκρατία, δημοκρατία, αλλά όχι και παπατιμούλια, Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι θα πάνε να Παναγία μου ανατρέχιασα. Ανατρέχιασα. Αν έτσι ξέρουν να εφαρμόσουν τη δημοκρατία μέσα στο κόμμα τους, φαντάσου ότι πάνε να εφαρμόσουν στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, το ενδιαφέρον ποιο είναι μόνο. Το ενδιαφέρον είναι ότι ενώ δεν ξέρουν τίποτα, δεν έχουν για τίποτα να πούν απολύτως τίποτα με, με εξαίρεσες στις γενικές καταγγελίες παντός επιστητού, αγώ εχθές πάλι και τον ανεκριήγητο του Δαργασάκη, ο οποίος απολύτως τίποτα δεν είχε να πει, απολύτως τίποτα, και έχει το θράσος κιόλας το να, επικαλεστεί, ναι, ναι. να επικαλεστεί την αντίσταση και το λαό, τη αντίσταση και τους θεσμού που παρήγαγε. Mm. Ναι, αλλά στην αντίσταση, και με την ευκαιρία μου θύμισε ένα παλιό κείμενο του 1942, το οποίο το έφερα μαζί μου, το διαβάσουμε mm. λίγο αργότερα, ο λαός αποκτά αξιοπρέπεια και ήθος και ύψο στο καθήκον του, όταν έχει αντίστοιχους ηγέτες όχι λιμασμένους λιμοκοντόρους οι οποίοι το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να πάνε να τα βρίσκουν με τους δυνάστες του για φαντάσουν να είχαμε ΣΥΡΙΖΑ στην κατοχή για φαντάσουν να είχαμε ΣΥΡΙΖΑ στην κατοχή τι θα γινότανε κύριε Γκαουλάιτερ σας παρακαλώ πρέπει να με, να, να με καταλάβετε ε, ε, ε, ξέρετε ε, όπως είπε και στον κύριο Ράχερμα ο ίδιο ο Δραγασάκης δεν είχε πει στον κύριο Ράχερμα, λέει, έτσι με την κατανόηση που μα άκουσε και μετά μα εκτέλεσε. Σαν του ταρένιο μιλούσε. Λε, οι Γερμανοί είναι φίλοι μα. Και μετά ακούστηκαν τα, τα, τα πολυβόλα. Λοιπόν, είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να επικαλούνται του θεσμού τη αντίσταση που έφτιαξε ο ίδιο ελληνικό λαό καταθέτοντα τη ζωή του για τη χώρα του όταν αυτοί δεν έχουν καν την αξιοπρέπεια να υπερασπιστούν την εθνική ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια αυτού του λαού. Και πώ την υπεράσπισε γλειοδός στα, στα σκαλοπάτια της Μέρκελ του Σούλτς και του Ράιχενμπαχ για να μην θυμηθώ τον Σιμών mm -hmm. λοιπόν το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτές τις συνθήκε το κυρίαρχο και το ξαναλέμε είναι το πατριωτικό καθήκον και αυτός που δεν μπορεί να το συναισθαθεί το ταχύτερο δυνατό να το πετάξουμε στο καλά των αχρήστων Αλλιώ μας οδηγούν στη σφαγή Πόσε φορές πρέπει να το καταλάβουμε αυτό Δηλαδή δεν ξέρω τι άλλο να πεις ξανά Πόσο δύσκολο να καταλάβουμε τι γίνεται Νομίζω ότι η πλειοψηφία του κόσμου Το έχει καταλάβει Προσπαθεί να βρει τη διέξοδο ε, Διότι ε, Ξέρεις κάτι Έχουν πέσει πια όλα Εγώ που μιλάω με απλό κόσμο Με πολύ κόσμο Με ανθρώπους που κάποιοι από αυτούς τώρα ακούνε και την εκπομπή πια ε, Που πριν ε, Όχι πολύ καιρό Πριν ένα μήνα ή δύο μήνε. Άλλα τι συζητήσει μα έλεγαν, περίμεναν τη δόση, ότι θα γίνουν κάποια πράγματα, κάποιες και υποχωρήσεις και και και. Και τώρα έπεσαν όλα. Έπεσαν και οι τελευταίες μάσκες, οπότε έχουν αγανακτήσει διπλά και τριπλά. Θεωρούν τον εαυτό του πενταπλά, ξέρω εγώ, δεκαπλάσια εξαπατημένου. Με όλο αυτό το παιχνίδι ει τους γιατί Είναι και άνθρωποι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ναι, που έχουν ναι, μια αυτοί, μικρή αυτοί επιχείρηση. Αυτοί και, ναι. Τώρα βέβαια ξέρει τι έβγαλε ο κύριο Σαμαρά εχθέ μετά τη συνάντησή του με τον ε, κύριο Χατζηδάκη. Χρησιμοποίησε το εξή χαρτί. Με τον Χατζηδάκη. Ναι, το οποίο είναι τεράστιο θέμα για του μικρομεσαίου κυρίω. Ε, το θέμα του συμψηφισμού. Χρωστά στο δημόσιο, συγχρωστάει το δημόσιο. Πάμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Το χειρότερο δίνει αυτό. Θα Ένα κάνουμε συμψηφισμό. Τα... Δεν είναι μο... Αυτό είναι ποβαρό. Ειδικά σε Δεν μικρομεσές επιχειρήσεις. προφανώ. όχι. Το, αλλά... το χρησιμοποιεί αλλά αποκλέτε ναι. να γίνει. Εκβιασμός είναι. Α, μπράβο, εκβιασμός είναι. Αλλά σε μια μικρομεσή επιχείρηση που πάσχει από ρευστότητα και παν, παντελή έλλειψη τζίρου, το να πα με αυτό το χαρτί είναι πραγματικά σαν να καλεί τον άλλον να πάντων του δέκα αν σε κυνηγήσει. Δηλαδή δεν είναι δυνατό. Ναι, Όμω έχει ενδιαφέρον να πούμε κάτι άλλο το οποίο πέρασε και αυτό στα ψηλά, ψάχνοντα α πούμε το πολυνομοσχέδιο. Ναι. Καταργείται ουσιαστικά το παλιό ταμείο εγκυοδοσία που το είχαν κάνει ΕΑΝΑΚ, ΑΕΕ mm -hmm. για τις mm -hmm. ναι. τι μικρομεσαίε επιχειρήσει. Άκου κάνουν οι, οι απίστευτοι τύποι. Είχαν δώσει ομόλογα με στι τράπεζε για να δώσουν αυτά τα, τα όποια δώσανε δάνεια στι μικρομεσαίες επιχειρήσει με επιδοτούμενο επιτόκιο. Τώρα τι γίνεται. Το ελληνικό δημόσιο δίνει τα λεφτά για να επιστραφούν οι εγγυήσει, να καταπέσουν οι εγγυήσει και να επιστραφούν πίσω τα ομόλογα mm -hmm. ώστε να γίνουν ανενεργά και έτσι η οφειλή του μικρομεσαίου πλέον δεν θα είναι στην τράπεζα αλλά στο ελληνικό δημόσιο. Mm -hmm. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Μιλάμε για 1,5 δι. 1,5 δι που υποτίθεται ότι δόθηκε. Θα μου πει τώρα, εντάξει, μήπω αυτή δεν είναι τίποτα. Οι μέτεροι δεν είναι μόνο οι μέτεροι. Είναι άνθρωποι δηλαδή που θα μπορούσαν να επιβιώσουν <συσίλιο> πιστεύοντα ότι παίρνοντα κάποια, κάποια δανειακή ενίσχυση, γιατί δάνειο ήταν και αυτό, αλλά με μια <συσίλιο> επιδότηση επιτοκίου. Ναι, ναι. Τώρα τι του κάνουν, του δένουν χειροπόδα. Επειδή οι τράπεζε δεν μπορούν να κινηθούν ακόμη εναντίον του. Λόγω της απαγόρευση και όλα αυτά τα πράγματα. Και επειδή τι να κινηθούν οι τράπεζε εναντίον τους Να τους του πάνε τι τρογοστάσιο, τι να κάνουν, τι επιχείρηση, mm -hmm. τι να κάνουν. Έτσι κινείται το δημόσιο εναντίον του. Μετατρέπεται η οφειλή στην... στην τράπεζα. Στην τράπεζα, σε, στην... σε δημόσιο. Και δίνουν και τα λεφτά στι τράπεζε και καθαρίζουν και οι τράπεζε. Οπότε πάμε έτσι σε κατασχέσει, λοιπόν, φυλάκιση. Το ξέρουν ή... όσοι, όσοι έχουν πάρει από τον παλιό Τέμπε ή την μετεξέλιξή του, mm. δάνειο με επιδότηση με το ΚΙΟ. Από αυτή τη στιγμή, από την εφαρμογή του μέσοπρόθεσμου, <Σίλυσμα> του, του, του, του πολυνομοσχεδίου, πλέον θα χρωστάνε στο δημόσιο. Και ο Θεός φυλάξει. <Σίλυσμα> Αυτό δεν είναι φοβερό, να έχει πάρει δάνειο από τον Α και να βρίσκεσαι ότι τελικά το, χρω, το χρωστά το Β, στο Γ. Ξέρεις, να μην έχει. Παιδί μου να μην έχει υπογράψει ποτέ για κάτι τέτοιο. Όχι μόνο, αλλά ξέρει τι γίνεται τώρα σε αυτή την ιστορία. Φαντάσου α πούμε, να έχει ε, κρεμότητα με ΦΠΑ. Όπω που είναι πολύ πιθανό να μην Πα, μπορεί πω, να αποδώσει ΦΠΑ. Ή να, ε, να έχει κρεμότητα με, με, με την εφορία. Όπω είναι το 90% των φορολογουμένων Πα, αυτή τη στιγμή, ιδιαίτερα yeah. των μικρομεσαίων και ελευθερών Και φαντάσου να σου φορτώσουν και αυτό, σαν δημόσια φίλη. Αν τα προσθέσουν όλα αυτά, σου κάνουν κατασχέσει ακόμη για 300 ευρώ και ένα επάνω. Ναι. Δηλαδή και εκεί δεν είναι εύκολο να το χειριστείς Δεν είναι καθόλου εύκολο να το χειριστείς Θα σε κυνηγάνε μέχρι τα τελευταία της παρουσίας. Εκεί είναι η όλη ιστορία το θέμα Πώς είναι... θα τους τα Το βλέπεις ότι προσπαθείς Εγώ σου λέω να πληρώσεις το ένα χαράτσι Μετά γίνεται δύο, τρία, τέσσερα Και από παντού ξεπετάγονται οφειλές τις οποίες μπορεί να υπολογίσει, όπως αυτές που λέγαμε εχθές που από σήμερα νομίζω ότι οι περισσότερο έχουν αρχίσει και το παίρνουν χαμπάρι και το έχουν συνειδητοποίησει ότι θα αυξηθεί το τάπ αυτό που πληρώνουμε μέσω της ΔΕΗ ναι. έτσι, που μας βάζει ο Δήμος λοιπόν μέχρι και 10 φορές ναι, μπορεί να αυξηθεί ναι. οπότε είναι τεράστιο το πόσο Γίνεται σαν το, τέλος, σαν το τέλος που πληρώνουμε για την εκείνη την περιουσία. Θα υπάρχει δύο φορές ναι. <laughs> το τέλος εκείνης της περιουσίας θα πληρώνουμε. Και για να μην... Και, και όλα αυτά γιατί. Έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι έχει κινηθεί ο κύριος η περιφέρεια Οι περιφέρειες θα δώσουν τη λύση για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Πριν ε, το ήταν... πεις αυτό, έτσι ναι. απλά έχει σημασία να δώσουμε ε, τα χαιρετήσματά μας στο Γιάννη που μας έστειλε, ο Γιάννης θα καταλάβει γιατί το λέμε, που μας έστειλε τώρα μήνυμα και τον ευχαριστούμε. Καλό κουράγιο και σε αυτόν. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω περισσότερα. Αλλά είναι ένας φίλος της εκπομπής σημαντικό και τον ευχαριστούμε που μας παρακολουθεί και το ευχόμαστε και αυτούν καλό κουράγιο και καλό αγώνα Λοιπόν, ε, να πούμε ότι στις 12 Νοεμβρίου mm -hmm. δε, χθε Δευτέρα δηλαδή ε, ο κύριος Σγουρό, mm -hmm. ο οποίος λειτουργεί ως πρόεδρος της ΕΕ της Έντοσης Περιφερειών Ελλάδας mm -hmm. έστειλε μια επιστολή, να δούμε πού την την επιστολή συγγνωμή, στην κυβέρνηση φυσικά <σταλεί> <στολεί> <στολεί> <στολεί> προς το πρόεδρο τη κυβέρνηση, <στολεί> τον κύριο Σαμαρά <στολεί> και λέει αποδέχεται τις περικοπές στην Ένωση Περιφερειών στις <στολεί> περιφέρειες και λέει βεβαίως ναι στις περικοπές 271 εκατομμυρίων ευρώ που περιλαμβάνονται στα έσοδα των περιφερειών για το 13 αλλά διαμαρτύρεται γιατί δεν του δίνουν το δικαίωμα αυτό τέλο να χρησιμοποιηθεί να χρησιμοποιηθούν οι δομές και τα υπηρευσίες των περιφερειών. Okay. Ζητάμε να μειωθεί αντίστοιχα το ποσοστό των κεντρικών αυτοτελών πόρων που δικαιούται κάθε περιφέρεια, τα χρήματα δηλαδή που παίρνει, προκειμένου να πετύχει το ίδιο δημοσιονομικό όφελος που επιθυμεί το Υπουργείο Οικονομικών και να αφήσει εδώ είναι το κλού και να αφήσει τη δυνατότητα στι ίδιε περιφέρειε να κατανείμουν τις περικοπές ή να μειώσουν λειτουργικά ή άλλα έξοδα και ταπάνε, χωρίς την οριζόντια αυτή μείωση και χωρίς παρέμβαση στα εσωτερικά ζητήματα οργάνωση και λειτουργία των περιφερειών. Ο κύριο λοιπόν σγουρό, ε, φυσικά για το, για το καλό. Ε, για το καλό του πολίτη στην πραγματικότητα ζητάει την πλήρη αυτονόμηση των περιφερειών προκειμένου να μπορούν να πουλήσουν οι περιφερειάρχε mm -hmm. με μεγαλύτερη άνεση στου Γερμανού και τέλο πάντων στα τσακάλια που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή, σαν το φούχτελ που κυκλοφορούν ανά την Ελλάδα, τα περιουσιακά στοιχεία των περιφερειών προκειμένου τα, τα χρεοκοπημένα κρατήδια τη Γερμανία να έχουν πρίκα προκειμένου να ξαναπάρουν δάνεια από τι γερμανικέ mm -hmm. ή άλλε και το πόρος αυτόν βεβαίως είναι ο κύριος Τατούλης. Αυτό δεν σου έλεγα τώρα ότι αυτό είναι το ωραίο δίδυμο. Χωρίς να ξέρω τι είναι μέσα, γιατί εάν θυμάσαι, ο κύριος Γουρέος και ο κύριος Τατούλης είναι από τους πρώτους οι οποίοι έχουν άμεσα λιλογραφία με τον κύριο Ράιχενμπαχ. Δηλαδή ο ο όλα του τα προβλήματα τα κειναπιούν στον κύριο Ράιχενμπαχ. Έχει αδελ... α... αδελφοποιηθεί, αδελφοποιηθεί με την Ιρυνανία Βεστφαλία. Α. Ε, βεβαίως... Έχει προλάβει και έχει δώσει την Πελοπόννησο α, σε... Την έχει δώσει, σε, σε συγκεκριμένο κρατήδιο. Έχει και πάρει όχι... υπόσχεση. Ναι, βέβαια, σαφώ. Και, και έχει και πιάσει α... και στα σύνδιο ο κύριο Στατούλη, φαντάζομαι. Ε... Και το, εδια... ε. το ενδιαφέρον ε. είναι ότι δεν τον ενδιαφέρει η Ελλάδα. Γιατί λέει, μα ενδιαφέρει η Ελλάδα, μα ενδιαφέρει mm. ε, στην περιφέρεια τη Πελοποννήσου Αξιολογούμε να ζητήσουμε σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει την πρώτη πρόταση που θα υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Πολιτών με αίτημα την έκδοση νομοθετικής πράξης η οποία θα θεσμοθετεί τη σύσταση Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ομοσπονδίας. Μάλισο, ο κύριος Στατούλης είναι πλήρ, πλήρ, πλήρω συνδυτοποιημένος. Λοιπόν, ε, ε, λοιπόν δεν υπάρχουν κράτη, υπάρχουν περιφέρειες, περιφέρειες οι οποίες πει, συνενώνονται ή αποσπώνται ανάλογα με τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Και αυτόν τον τύπο τον είναι ερετό. Δηλαδή τον έχουν εκλέξει, κάποιον. Το λοιπόν, ε, και ε, το, ο στόχος τους είναι βεβαίως αυτό που έλεγαμε και τις προάλλες για τους Δήμους. Είναι ακριβώς το ίδιο. Πώς θα πουλήσουμε τα ασημικά των περιφερειών. Στους, και μάλιστα ο, πρόσφατα, σχετικά πρόσφατα, είχε ζητήσει, είχε απαιτήσει ο κ. Στατούλη να περάσει η δικαιοδοσία, πλήρης δικαιοδοσία εφαρμογής της πολιτικής για την υγεία και για την παιδεία σε περιφερειακό επίπεδο. είχε επισκεφτεί τον Υπουργό ε, Παιδείας και του λέει η παιδεία και η υγεία να νίκουν στις mm -hmm. φαντάσου αγράμματος που έχει να βγάλει η Πελοπόννησο, η Πελοπόννησο υπό την περιφερειά έχει τα τούλη. Δηλαδή, μιλάμε για αγραμματοσύνη θα σπάει κόκαλα. Δεν ξέρω για αγράμμα τους. ξέρω ότι τα γερμανικά θα είναι η πρώτη γλώσσα. Α, ναι, <laughs> βεβαίω. Ναι. Όλε οι συναλλαγέ θα γίνονται στα γερμανικά. Στα γερμανικά, <laughs> στην Εσπεράντο, γιατί είναι η μόνη ξένη γλώσσα που ξέρει ο κ. Στατούλη. Ε, λοιπόν, λοιπόν αλλά τέλο πάντων, θέλω να πω δηλαδή, ή στην δοσυλλογική μου, όπω έλεγε ένα παλιό δάσκαλο, <laughs> <laughs> Λοιπόν, ή στην δοσυλλογική μου θα μάθαν τα, τα ελληνικά, ή στην περίπου. Ο αξιομνημόνευτος, ο οποίος δεν τολμάει να κυκλοφορήσει γενικά στην Πελοπόννησο, παραμένει στην Τρίπολη. Η Τρίπολη έχει βαριά καταθλιπτική ιστορία από την ευβοή της κατοχής. Ήταν η μόνη πόλη που υποδέχτηκε τους ναζί στην είσοδό τους με τον κόσμο στους δρόμους. Και κάποιοι από αυτούς έρεναν με τριατάφυλλα. Yeah. Έχει μια άσκημη μυρώδια η πόλη ιστορικά. Γι' αυτό και παραμένει και ο κ. Στατώλης να τον ξυλοφορτώνει ο κόσμος. Πέρα, διότι όπου και αλλού και να πάει στην περιφέρειά του, δεν θα βγει εύκολα σώος και αυλαβής. Γιατί έχουν ειδικά οι άνθρωποι τη Υπέθρου, που ξέρουν τι σημαίνει και πόσα τι σημαίνει το ξεπούλημα του νερού, το ξεπούλημα των υποδομών, τα πάντα. Ξέρουν τι σημαίνει, έχουν, τα, έχουν ανάψει πράσινα, κόκκινα, γαλαζοπράσινα λαμπάκια, και δεν πολύ κυκλοφορεί ο κύριος αυτός είχε mm -hmm. έρθει μια φορά εδώ στην Αθήνα σε μια εκδήλωση mm -hmm. για το λάδι έτσι το κράξιμο που έφαγε ήταν τέτοιο περπατούσε πε, αμέριμνος σαν, σαν, πώς θα το πούμε, ε, σαν την ωραία τιμωμένη όρθιος λοιπόν και το κράξιμο που έφαγε mm -hmm. το τι του πετάξανε και το πως τον διώξανε κακήν κακό, ήταν απίστευτο λοιπόν γι' αυτό και παραμένει στο σίταντέλ που λέγεται ε, Τρίπολη. Αυτός νομίζει ότι είναι σαν τον, α, σαν τον χουρσίτ Πασά. Mm -hmm. Μένουμε εκεί πε, περιμένοντας, όπως το λένε, μέσα mm -hmm. στο κάστρο, περιμένοντας τον, τον Κολοκοτρόλη να μας πολιορκίσει. Λοιπόν, ε, θα έρθει και αυτή η στιγμή. Θα έρθει η ώρα του. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε να, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και mm -hmm. θα, θα επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα που είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, εδώ, έως στις 2:30 μαζί σας, από Δευτέρα ως Παρασκευή, Δημήτρης Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Ε, ε, έχω λάβει τα μηνύματά σας, υπάρχει κάποιο πρόβλημα σήμερα ό,τι αφορά την... Ε... Μετάδοση ραδιοφωνικά ε, δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη εκπομπή επειδή κάποιοι μου στέλνουν κάποια περίεργα μηνύματα, δεν αφορούν όλα. Είναι και τεχνικά ζητήματα και σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα γιατί υπήρξε κάποιο πρόβλημα ε, με την ηλεκτροδότηση. Αυτό δημιούργησε στη συνέχεια πρόβληματα με τις τηλεπικοινωνίες και αυτό έχει δημιουργήσει μια σειρά προβλημάτων στην ε, μετάδοση των, ε, των εκπομπών ε, μέσω από τη συγνότητα του RTFM 90,6 Βεβαίως και όλο εδώ το τεχνικό τμήμα του σταθμού ε, Παλεύει από το πρωί για να λύσει όλα αυτά τα ζητήματα Όσοι έχετε πρόβλημα λοιπόν Είστε σε κάποια περιοχή που δεν μπορείτε Μέσω της ραδιοφωνικής συγνότητα, Μπορείτε μέσω του ίντερνετ πάντα να ακούτε την εκπομπή Και μέσω της ιστοσελίδα, εκπομπή ε, επικοινωνήστε μαζί μας ε, Μέσω SMS ε, Γράφετε ΕΠΑΜ Το μήνυμά σας Αποστολή στο 54344 Και μην ξεχνάτε Ότι χορηγός σε αυτή την εκπομπή Είστε εσείς ε, Μέσω της τοσελίδας μας Εκπομπή αε.gr Ο καθένας από εσά Μπορεί να συνεισφέρει ε, Από το πιο μικρό Μέχρι το πιο μεγάλο ε, ό,τι ε, θέλει μέσω μιας πολύ εύκολης διαδικασίας που μπορεί να τη βρει μέσω της ιστοσελίδα. Λοιπόν, προχωράμε έχουμε αναλύσει όλα τα... Ε, τα Οφείλουμε να αναφερθούμε σε μια δήλωση του κ. Σαχινίδη Σωστά την ναι. οποία την πήρα τώρα τα ε, σχετικά με τους ισχυρισμούς τηλεοπτική εκπομπή για σήμα του Ταμείου Παραγραφικών και Δανείων με την JP Morgan mm -hmm. τη διαβάζουμε σχετικά με του ισχυρισμού που ακούστηκαν κατά τη διάρκεια τη εκπομπή του, του Σπύρου Καρατζαφέρη κεντρικό δελτίο από του κυρίου Καζάκη και Σταθάκη, οι οποίοι ενέπλεξαν με προσβλητικό και αήθη τρόπο το όνομά μου στην πραγματοποίηση τυπλοποιήσεων στο Ταμείο Παρακατατικών και Δανείων, δηλώνω πω είναι εντελώ ανακριβή και παραπλανητική. Πέρα από, την, από το ότι προσωπικά ποτέ δεν εκτίμησα το IQ του κυρίου Σαχυνίδη, θα έπρεπε τουλάχιστον να ρωτάει και να τσεκάρει αυτό που πάει να καταγγείλει. Mm -hmm. Πρώτον, δεν υπήρχε κανένας κύριος Σταθάκης. εκτό και αν υπήρχε και εγώ δεν το αντιλήφθηκα. Σε εκπομπή μαζί σου. Ναι. Λοιπόν, δεύτερον, δεν αναφέρθηκε κανένα στο όνομά του. Αναφέρθηκε στον νόμο του 2006, γιατί που έδινε δυνατότητα τιτλοποιήσεων, που αναφέρθηκε συγκεκριμένα ότι νόμος του και το έχουμε πει και από αυτήν την εξοπλισία πολλέ φορέ. Έχει πιστεί ο κ. Σαχηνίδη τόσο πολύ με τον Αλογοσκούφη που δεν, α, ακούει σκουφί και άλογο και λέει: Εγώ είμαι. Ναι. Λοιπόν, το ενδιαφέρον τη δήλωση δεν είναι εκεί. Λέει, η στοιχειώδη διεξαγωγή δημοσιογραφική έρευνα στη φαντασίωση του, όπω επιβάλλει τη δημοσιογραφική διοντολογία, μα λέει: Εγκαλεί και η δημοσιογραφική διοντολογία θα γελάσει και το πανταλό κατσίκι αυτή τη φορά, ούτε καν το σκουφωμένο άλογο που δεν έγινε, καταρρύπτει όσα υπόθηκαν. Για την αποκατάσταση τη αλήθεια, μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί δύο τυπλοποιήσει που αφορούν το Ταμείο Παρακαταστικών και Δανείων. Και οι δύο έγιναν πριν τη θητεία μου στο Υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, η πρώτη τυπλοποίηση ύψου 740 εκατομμυρίων ευρώ πραγματοποιήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο το 2002 με την ονομασία Hellenic Securitization SA και αφορούσε στα έσοδα από τα μερίσματα που εισπράττει κάθε έτο το ελληνικό δημόσιο από το παρακατατικό και δανείο. Η διτλοποίηση αυτή έριξε το 2010 και πληρώθηκε κανονικά από τα σχετικά μερίσματα. Διαβάζουμε όλοι τη δήλωση και θα το σχολιάσουμε μετά. Mm -hmm. Η δεύτερη διτλοποίηση ύψους 950 εκατομμυρίων πραγματοποιήθηκε από το Ταμείο Παρακατατικών και Δανείων το 2006 με το όνομα, με το όνομα Grifonas Finance One PLC και αφορά σε έσοδα από στεγαστικά δάνεια τα οποία είχαν χορηγηθεί σε δημόσιου υπαλλήλου. Κατά τη διάρκεια τη θητεία μου τα μόνα έγγραφα που υπογράφει αφορούν σε πληρωμέ στα πλαίσια τη πρώτη τυλοποίηση καθώ και στην ακύρωση τυλοποίηση στεγαστικών δανείων στο Παρακεντρικό και Δανείο η οποία έχει ξεκινήσει το 2009 και πριν την έναξη τη θητεία μου. Θεωρώ αυτονόητη την επανόρθωση των επίτροπων των ισχυρισμών που θίγουν την τιμή την μου όπω επιτάσσει η δημοσιογραφική δεοντολογία. Πέρα από το γεγονό ότι δεν αναφερθήκαμε. Τώρα μου ήρθε μια φανή ιδέα. Μηπω τελικά είναι ο τρόπο του κύρου Σαχενίδη να μα δώσει μια είδηση. Πρώτον, ότι mm -hmm. την πρώτη τυλοποίηση, η πρώτη τυκλοποίηση δεν είναι τυλοποίηση αυτό που λέγαμε τη τυλοποίηση δανείων. Yeah. Εκτό και αν δεν ξέρει ο ίδιο τι είναι οι διαφορέ. Πολύ ευχαριστώ να του θυμάσουμε. <laughs> λοιπόν, είναι τυλοποίηση δημοσιών εσόδων και μάλιστα μη φορολογικών μη φορολογικών εσόδων τι σημαίνει αυτό σημαίνει ότι επισημήτη mm -hmm. έγιναν τιτλοποιήσεις δημοσίων εσόδων πόσες ουδής γνωρίζει το, το επισημένω αυτό γιατί επισήμω το ελληνικό κράτος με τους τότε υπουργούς οικονομικών Παπαντονίου και Χρυστοδουλάκη και ο κύριος αυτός ο, ο απίστευτο κινέζος όπως το λένε ο συμμήτης που βγάζει και βιβλίο έχει δηλαδή, γίνει ολοκληρή με, με τον Γιώργο λοιπόν, Παπανδρέο. Αρνείται ότι έγιναν τιτλοποιήσει εσόδων. Mm -hmm. Και αν έγιναν τιτλοποιήσει εσόδων από τα μερίσματα του Ταμείου Παρακολουθικών και Δανείων, μήπω έχουν γίνει τιτλοποιήσει εσόδων και φορολογικών. Μήπω έχουν γίνει τιτλοποιήσει εσόδων και άλλων εσόδων μη ελαστικών, όπω ήταν οι τα περίφημα έσοδα από την Ακρόπολη και άλλου αρχαιολογικού χώρου. Δεν ξέρω, ρωτάω. Ναι, Γιατί αυτό είναι την τυλοποίηση δημοσίων εσόδων το πρώτο. Δεν είναι την τυλοποίηση δανείων. Mm -hmm. Εντάξει. Λοιπόν, το δεύτερο είναι η τυλοποίηση στην οποία αναφερθήκαμε, Grifonas Finance, στην οποία την έχουμε και την έχουμε σαν σύμβαση και η οποία σχεδία του παρουσιάστηκε στην εκπομπή άλλωστε του κυρίου Κατζαφέρη, όπου βεβαίω έγινε με την JP Morgan κατά κύριο λόγο. Λοιπόν, άρα μα μα διαψεύδει για να μα επιβεβαιώσει. Αυτός ο άνθρωπος διοικούσε την οικονομία και μάλιστα στην πιο δύσκολη κατάσταση που βρέθηκε ποτέ η ελληνική δημοσιονομική κατάσταση και βεβαίωσε τέτοια κρίση χρέους. Με τέτοιους υπουργούς και με τέτοιο πρωθυπουργό καταντήσαμε το πουρά που κράτησαμε. Τα συγχαρητήρια μου το Μάγερα... Και μάγκερα. συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε λοιπόν. κάθεκτη. Αλλά έχει ενδιαφέρον διότι αποκαλύπτει την τυλοποίηση yeah, εισόδων. Αυτό που υποψιαζόμαστε, δηλαδή, το ομολογεί. Είναι... Είπε εσύ να το. Το ερώτημά είναι πόσε είναι αυτέ οι δημοσιών δημοσιογών, πόσο εκτείνονται έχουν... και, πόσο... και πόσα έσοδα έχουν δεσμεύσει για τι χρονικό διάστημα. Εντάξει. Λοιπόν, και ε, ε, να ξέρουμε ότι αυτό το πράγμα είναι επονδιστο, επονίκηστο τρόπο δανεισμού έτσι, διότι ε, κοστίζει πολλά και φυσικά δεσμεύει έσοδα τα οποία όσο διαρκεί αυτή η ιστορία δεν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για άλλους, για άλλα μέσα. Να πώς δημιουργούνται τα ελλείμματα, να πώς γίνεται να εμφανιζόμαστε με δαπάνες και έσοδα τα οποία δεν, χρησιμο, δεν βρίσκουν ποτέ αντίκρισμα. Αντίκρισμα πού? Στην δημόσια υπηρεσία, στο νοσοκομείο, στην υγεία, εκεί. Αν μετά την τυλοποιείς, πώς να τα αξιοποιήσει μετά για να μπορέσεις να πας. Σε και πόσα είναι αυτά τα τυπλοποιημένα, είναι ένα ζήτημα εδώ, έτσι. <Κι> και εδώ επαναλαμβάνω, εφόσον λοιπόν ισχύει αυτό και λέει πληρώθηκε, λέει το 2010. Το 2010 πληρώθηκε <Κι> λοιπόν. Εγώ ερώτη, αυτό δηλαδή δεκαετία δέσμευσαν δεκαετία δημόσια έσοδα. Λοιπόν, αυτό το πράγμα ε, από κάθε, σε κάθε χώρα του κόσμου στη διεθνή πρακτική θεωρείται καταχρηστική μορφή δανεισμού, αλλά παρόλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, εγώ να βάλω ένα ερώτημα. Εφόσον κάνετε τέτοιε λαμογέ, ρε αδέρφια, γιατί να σα πληρώσω. Γιατί καλείτε τον ελληνικό λαό να πληρώσει όταν δεν ξέρει ο ίδιο τι ακριβώ του έχει τα σκαρώσει τι, τι ακριβώς... και πόσο χορτώνανε τα χρέη. Ούτε με τα σουάπ, ούτε με την τυπλοποίηση τίποτα. Η δε την τυπλοποίηση του παρακαθαρτικών και mm -hmm. το 6, που βέβαιος συνεχίζει και τώρα και που βεβαιώς δεν υπάρχει τράπεζα σήμερα που λειτουργεί στην χώρα μας που δεν έχει τιτλοποιήσει τουλάχιστον τα στεγαστικά δάνειά Όλε. λοιπόν τα έσοδα δηλαδή από τα στεγαστικά όπως και τώρα επιχειρούν τιτλοποίηση ε, εμπράγματων εγκύησεων και φυσικά ορισμένοι υποφθαλμιών και τις καταθέσεις Οι εικονικές βεβαίως ε, εντάξει αλλά... λοιπόν Θέλω να πω το πού μα έχουν οδηγήσει και τι ακριβώ γίνεται. Θα δούμε πού θα πάμε, Δημήτρη, γιατί από ό,τι βλέπω. Και πάλι ο... ξαναλέω, το ίδιο... τουλάχιστον από μένα, αλλά και από τον κύριο Σταθάκη, ο οποίο ήταν ανύπαρκτο στην εκπομπή. <laughs> δεν υπόθηκε ότι αυτά είναι από το Σαχεννίδι. <laughs> ε, μπορούμε να το χρεώσουμε 40.000 άλλα πράγματα. Και Εγώ πολύ που δεν έχω ακούσει τη συγκεκριμένη εκπομπή, είναι σίγουρο, διότι τουλάχιστον εδώ, σε φορέ το έχουμε αναφέρει. Και έχει αναφερθεί πολλέ φορέ αυτή η ιστορία. Έτσι λέμε πάντα ότι ήταν αλόγο Λοιπόν, αλλά τέλο πάντων, ρε παιδιά, εντάξει, ναι, ε, ε, ε, εγώ δεν μπορώ να κρίνω τη δημοσιογραφική ιδεοτολογία, καθότι δεν είμαι δημοσιογράφος ούτε και, και κυρίως δεν κυρίως... μπορώ να την καταλάβω, ούτε ο κ. Σαχινή, αλλά επειδή yeah. είναι συγκινησμένο δεν... ως υπουργό yeah. ή υφυπουργό yeah. να έχει άποψη παντό επιστητού, yeah. εδώ δεν ξέρω το αντικείμενό yeah. του. Yeah. Θα ξέρει, δεν μπορεί να διακρίνει τι σημαίνει τη τυλοποίηση και yeah. τι σημαίνει τη δανείων και μα τα παραθέτει μαζί, Αυτό και αν του, αυτός είναι του, ένας έξυπνος τρόπος για να διοχετεύσει ε, μια πληροφορία στον αέρα η οποία δεν ήταν γνωστή. Αυτό λέω, μήπως γιατί τι του ξέρουγε τόσο... Μπορεί, μπορεί, τότε τα παίρνουμε όλα πίσω. Ήθε... Ναι, ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σαχινίδη. Από εδώ και καλά. πέρα θα λέμε, αλλά ευχαριστούμε για την πληροφορία που έστειλε στην εκπομπή. Έστω και με αυτόν τον πλάγιο τρόπο. Ε, λοιπόν, να πούμε ότι μια μέρα μετά το Eurogroup, το CNN... Ε, Επέλεξε να πάρει συνέντευξη όχι από κάποιον από του πρωταγωνιστέ, oh. αλλά από τον Αλέξη Τσίπρα. Τι λίγο στοιχεία! Λοιπόν, ο δεν ξέρω. Δεν αυτό uh. δεν μπορώ, δεν το γνωρίζω ακόμα. Αλλά είπαμε ο Λάρι Κίνγκ, τώρα διαλέγει απλά τυράντε. <laughs> τι τυράντε, παιδί μου, έχει ανασκουμποθεί. Δεν... Ψάχνει να βρει το φω. Θα κατάλληλο... καλύψει τι επόμενε εκλογέ. Ε, καλά, άμα θα βρει. Να το δει, να το δει. Εγώ θα δε πάρει ο φω. Ο Τσίπρα, θα το πούμε κι αυτό. Ά. Αν δεν πάρει από τον Τσίπρα ο Larry King συνέντευξη, Σίγουρα δεν σου θα λέω... είναι στο επόμενο, γιατί ναι. ο, Αλέξης θα, ο Αλέξης θα... Εντάξει. Λοιπόν, ε, το θέμα είναι ότι όλα αυτά που λέμε, με συγχωρείτε, αλλά είναι μπουρδες και όλα αυτά που ψάχνουν στο Eurogroup και τα σχετικά είναι επίσης μπουρδες, καλά αυτό το ξέρουμε. Ναι. Ε, Επιβεβαίωνεται όμω. Ήθελα να το πω αυτό, ότι όλο αυτό που έχει στηθεί είναι και ένα πολιτικό άδειασμα του Σαμαράκη, τη κυβέρνησή του, τη κυβέρνηση. Δεν είναι μόνο οικονομικά τα ζητήματα. Ξεφτύλισμα Είναι, είναι εντελώ πολιτικό άδειασμα όλου αυτού του συστήματο, γιατί δηλαδή είναι τρία τα κόμματα. Έτσι, τα δύο βασικά είναι που του ενδιαφέρουν, τη Δημάρχη του ενδιαφέρει, δεν είναι και τίποτα το ιδιαίτερο. Λοιπόν, άρα του έχει, έχει πάρει το χαλί, του έχει κρεμοτσακίσει. Το Ο... το λένε... Του έχει ξεφτυλίσει εντελώ. Και του λέει πια και οι ίδιοι αυτοί, θέλω να πω, οι Ευρωπαίοι οι Τρόικα και σχετικά, δεν θέλουν άλλε δουλειέ μαζί του, νομίζω. Ναι. Στην πραγματικότητα ε, γίνεται μια ε, διεξαγωγή, αυτό που λέγαμε και χτε, mm -hmm. ανάμεσα στου Αμερικανού και του Ευρωπαίου. Παίζεται ένα πολύ χοντροπαιχνίδι και σε τρία επίπεδα. Πρώτο, επίπεδο αγορών. Mm -hmm. Το ρίχνουν το ευρώ. Έχουν φάει βουτίε πέμπτη μέρα που τρώνε βουτίε στα ευρωπαϊκά mm -hmm. χρηματιστήρια. Του παίζουν λοιπόν οι Αμερικανοί σε ένα είναι στα ζητήματα σύγκρουσης ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ uh, Τρόικας. Yeah. Για πρώτη φορά εκκλήσε το Eurogroup χωρίς σαφή δήλωση mm -hmm. του ρόλου του ΔΕΛΤΑΝΙΤΑΦ, uh, η Λαγκάρντ, η οποία παρεπιπτόντως επειδή μου το συζήταγα σήμερα με έναν δημοσιογράφο mm -hmm. με τον το Γιώργο Τουσαχίνη από, από την Κρήτη ε, και δεν είναι γνωστό. Τώρα συνειδητοποίησα, δεν είναι γνωστό. Η κυρία � ήταν ένας πολυπαθή εκπρόσωπος του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος των ΗΠΑ. Ήταν αυτή που πλάσαρε αμερικανικά όπλα για τις ενόπλες δυνάμεις της Γαλλίας, για χρόνια αυτό το έκανε. Mm -hmm. Πούλησε όπλα εκ μέρους των Αμερικανών στη Συρία, δηλαδή μεγάλη ιστορία εκεί που κυριαρχούσε η Ρωσία και έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να, στο να πάρθει η αρχική παραγγελία και απόφαση για τα 100 Άμπραμς τι να τα κάνουμε εμείς δεν ξέρω τι θα τα κάνουμε εμείς <Τι> Αυτά που Πέρα καλά, από το, καλά, το, το πρόβλημα από τα πληρώσουμε για την Ελλάδα Μέχε Εξού και το τι έχει αναλάβει την, ε, ε, Ως γενική διευθύντρια του ε, Δαλτανιταφ <Τι> Λοιπόν η κυρία Λαγκάτ για πρώτη φορά Φάτσα φορά <Τι> είπε ότι εμείς έχουμε Διαφορετική στρατηγική αντίληψη για το ζήτημα Το ξεκαθάρισε Δεν άφησε κανένα περιθώριο να πει Τα βρήκαμε ναι, αυτά είναι ξεκάθαρο, ναι. Και δεύτερον, η απόφαση που υπήρξε για ανακοίνωση, ενώ μιλάει για τα 32,6 δι χρηματοδοτικό κενό, <συστά> δεν ξεκαθαρίζει για πρώτη φορά ποιο θα είναι ο ρόλο του ΔΝΤ. <συστά> είναι πολύ πιθανό να δούμε να, <συστά> να... να φεύγει το ΔΝΤ. Αν και δεν θα ήθελαν οι ε, Αμερικανοί, τέλο πάντων δεν φτάνουν εκεί, παίζεται αυτό. Και το τρίτο πίπεδο βεβαίω σύγκρουση είναι στην εσωτερική πολιτική σκηνή, πλασάροντα αφενό τον κύριο Τσίπρα, το ανακάλυψε το CNN, ήδη από την επομένη του Ομπάμα okay. ε, ανακάλυψε okay. λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν, το Τσίπρα. τι τσίπραζε ο Ομπάμα. Ότι ε, εδώ καταλαβαίνουμε ποια είναι η λύση που θέλουμε. Θέλουμε, δηλαδή που προωθεί ε, το ΣΥΕΝΕ. Αυτή που έχει πει, τη σχολιάζαμε και χθε. Mm -hmm. Λοιπόν, πρέπει να οδηγηθούμε τάχιστα σε μια ευρωπαϊκή συνολική Ά, λύση. Αν ναι, το χρέο δεν είναι μόνο πρόβλημα τη Ελλάδα, ε. είναι όλων των χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου. Αυτό ο γι' αυτό εμεί ζητάμε μια διεθνή διάσκεψη για το χρέο. Πρότεινε, όπω είπε, μια συνολική ευρωπαϊκή λύση, μια ρύθμιση με μεγάλη διαγραφή μεγάλου μέρου του χρέου. Τέλο πάντων. Το λέει το οικόνομιστο λέει και το οικόνομιστο τελευταίο όλο το χρόνο που έχουν δημόσιο χρέος αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα υψηλό. Λοιπόν, ίσως <χω> τελικά να είναι πιο πιασμένα τα πόστα από ό,τι έχουμε καταλάβει. Γι αυτό το λέω. Ίσως εξηγείται και το γεγονός αυτής της παρουσίας του κ. Τσίπρα στο G20 που τον έστειλαν οι Αμερικανοί συμβουλί του. Δηλαδή, ίσως τελικά να εξηγούνται ορισμένα πράγματα, τα οποία εξηγούνται πολύ πιο απλά από ό,τι ψάχνουμε με δεδαλώδηση ε, θα ήθελα να πω δηλαδή ότι αυτή η λύση είναι η λύση που προωθούν οι Αμερικανοί, okay. είναι η λύση δεσίματος της Ευρωζώνης στον Ατλαντικό Άξονα που θέλουν και δημιουργούν φυσικά οι Αμερικανοί. Και που θα την εξηγήσει πάλι σήμερα, διότι είναι πολύ ωραία λόγια, Δημήτρη, το λέω. Όταν βγαίνει ο κύριος Τσίπ, ο Κάθε, και εγώ να βγω τώρα να πω στον κόσμο έξω που με ακούει. Καθίστε ρε παιδιά, έχουμε χρέο μόνο εμείς όχι, και Ιταλία και Ισπανία και πορτογαλία Ο Νότος, ωραία. Λοιπόν πάμε σε μια σύσκεψη κοινή της Ευρώπης, αφού δεν θέλουμε να βγούμε από την Ευρώπη. Αυτό λέει, έτσι, θέλουμε να είμαστε Ενωμένοι Όχι, Ευρώποι λοιπόν ναι, ναι. άρα και πάμε φορά, όλοι μαζί Εξελαρικιάστε να λέει ότι είναι πιο ευρωπαϊκή δυνατό Να διαγράψουμε, τι λέμε, να διαγράψουμε το χρέο του Νότου λέμε Ε, πού είναι το κακό βρε Δημήτρη, να διαγράψουμε το χρέο του Νότου ναι, Και να πάρουμε από κοινού αποφάσει για την ανάπτυξη, για τι επενδύσει κτλ. τα στον Ευρωπαϊκό Νότο Ναι, αυτό λέω ότι αυτό το πράγμα μυρίζει, μυρίζει μυρίζει έτσι πολύ έντονα ίσως να έχει πατήσει κάποιος κάτι με το παπούτσι του γι' αυτό μυρίζει λοιπόν ε, μυρίζει συνθήκη της, της λοζάνης το 32. αυτό άνοιξε τις πόρτες στην Αμερική ώστε να εφαρμόσει mm. το, τα προϊόντρια του σχεδίου Marshall στην, με, στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο το σχεδίο Young το οποίο ήταν στην πραγματικότητα υποδηγέτηση των ευρωπαϊκών χωρών από το αμερικανικό κεφάλαιο της εποχής στο όνομα ή τη μείωση ή ρύθμιση των ευρωπαϊκών χρεών. Γιατί τότε πλειοά είχαν ε, όλοι. Χάρη στο σχέδιο Γιάνγκ αναβίωσε η γερμανική οικονομία και πάνω του πάτησε ο ναζισμό. Mm -hmm. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε τα, τα πράγματα. Λοιπόν, αυτό ε, ζητάει, γιατί δεν ξέρω κάποια άλλη διεθνή συνδιάσκεψη. Όταν το δεύτερο βαγγούσο πόλεμο, οι Αμερικανοί μάλιστα, για να αποκτήσουν ειδικέ και προνομιακές σχέσει με, με τότε καταπονημένη Γερμανία, τι κάνανε. Ο Χούβερ το έκανε, mm. ό, όχι η Σκούπα, ο πρόεδρος Χούβερ. Λοιπόν, είπε το εξή απλό πράγμα, ότι επέβαλε τη μη πληρωμή των, των πολεμικών χρεών της Γερμανίας, λέγοντα μάλιστα ότι τι πράγματα είναι αυτά που έχει επιβάλλει τους Γερμανούς και έχουν φτάσει περπληθωρισμούς και αηδίες. Mm. Λοιπόν, να τα καταργηθεί το χρέος. Και έκανε και προχώρησε μάλιστα στην προσωπική. Η Αμερική μόνη τη mm. διέγραψε το δικό της χρέος που όφιλε η Γερμανία, το κομμιδικό τη κομμάτι του χρέους που τους όφιλε η Γερμανία. Μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στη συνδιάσκεψη του Λονδίνου το 1953, που οι Αμερικανοί φέρανε με τον πιστόλι στον κόρτα του όλες τα προτεκτοράτα τους και τους εξαναγκάσαν να χαρίσουν τα χρέη τους προς την χιτλερική Γερμανία, επαναφέρανε όμως το δικό τους χρέος το δικό του γερμανικό χρέο. Δηλαδή είπαν στου Γερμανού, γλιτώσατε ποδάφτους. από δάφτου. Από όλου του άλλου. Ωραία. Θα με πληρώσετε όμω για το χρέο που σα είχα αγαρίσει επί Hoover. Τότε. Ναι. Μάλιστα. Και, το, και ε, νομίζω ότι το ξεπλήρωσε, το τελευταία, τελευταία δόση ήταν Σεπτέμβρη του 2011. Να. Λοιπόν, για, γιατί επειδή χρησιμοποιούν αυτό το συνδιάσκεψη εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ μεριά, το χρησιμοποιούν ω παράδειγμα για τι ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη ναι. που θα γίνει. Ευρωπαϊκή συνδιάσκεψη για τη ρύθμιση χρέων σημαίνει θα κλάψουν μανούλε, ειδικά ναι. στο Νότο. Αυτό ε... για το γιατί θέλουν οι Αμερικανοί. Ναι, για γιατί επειδή στο Νότο έτσι αλλιώ υπάρχει τροματικό πρόβλημα ρευστότητα, mm. θα πρέπει απευθεία να μπει το δολάριο σαν μέσο ρευστότητα αυτών των οικονομιών. Αυτή είναι η ιστορία. Κάποιοι το ψιθυρίζουν, κάποιοι το λένε ανοιχτά και από του πολιτικού. Σωστά. Έχει πει το τελευταίο καιρό να πολύ η εισαγωγή του δολάρια. Αστύχημα ότι θα τα ακούσουμε και από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, πολύ πιθανό. Σιγά-σιγά. ίσως δεν θέλει ακόμα να το. Γιατί το δολάριο ξέρει, σε συσχετίζει άμεσα με την ΟΑΣΕΚΤΟΝ και σε mm. να το αποφύγει αυτό. Και τέλο πάντων, για να χρησιμοποιήσουμε και την ορολογία Σαμαρά Παπαρήγα το δίδυμο αυτό τη συμφορά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι το λόμπι τη Δαχμή. Ενδεχομένω, ίσω δεν ξέρουμε, θα το δείξει πράξη, να είναι το λόμπι του δολαρίου. Να. Και εγώ να σε πάω και λίγο πιο πέρα, εάν πούμε ότι οι δημοσιογραφικές πληροφορίες που θέλουν τους ανεξάρτητους Έλληνες με το ΣΥΡΙΖΑ να έχουν πλησιάσει πιο πολύ από ποτέ, κοντά, τότε, τότε κύριος, το, το... το έχει πει ήδη το θέμα του δολαρίου, το... μέσα ναι. το κύριο <χει> Το λόμπι επεκτείνεται. <το> <χει> δηλαδή θέλω να πω ότι έχει ήδη τεθεί το θέμα, mm -hmm. απλά έχει τεθεί μέσω του ενός άλλου Έτσι, τμήματος πράγμα. που επίσημα... Ε... Εάν συμβαίνουν όλα αυτά, εάν... Mm -hmm. καταλαβαίνουμε τη σημασία και ακόμη κι αν μη συμβαίνουν ότι τα θέλουν οι Αμερικανοί είναι προφανές. Τα λένε φατσαφόρα. Βάλανε μέχρι και το οικόνομι στην του ολόκληρο άθρο και να, mm -hmm. για να απαντήσει στο το στουρνάρα. όπου του είπανε το εξή, δεν υπάρχει περίπτωση δεν υπάρχει οικονομία με τέτοιο χρέο όπω η Ελλάδα που να μπόρεσε να ανέκαψε χωρί διαγραφή χρέου. Το τωρινό εικόνομο γράφει αυτό. Mm -hmm. Όχι κούρεμα, διαγραφή. Και μάλιστα επεθυνόμενο στου ευρωπαίους δανιστέ λέγανε μπρος. εκδηλώσει την αλληλεγγύη διαγράφοντα χρέο. Δεν του λέει, okay. Κουρεψτε, okay. αναδιαφώστε, διαγραφή. Λοιπόν, ο λόγο βεβαίω είναι η πρώτη θα, θα δημιουργήσει τροματικό πρωτόμητότητα και θα σου βάλει το δουλειά το ερώτημα και μάλιστα με ένα τρομακτικό επιχείρημα. Ότι με αυτόν τον τρόπο θα συγκρατήσουν τι πληθωριστικές πιέσει στι καταπονημένε και κρεοκοπημένε οικονομίε. Mm -hmm. Όπω γίνεται αυτή τη στιγμή με την Ιρλανδία. Η Ιρλανδία έχει δείγματα ανάκαμψη. Τι είναι η ανάκαμψη τώρα, τα στοιχεία διαφορετικά τη Ιρλανδίας τρομακτικά, τρομακτικά. Γιατί. Γιατί εισραίει τρομακτικό δολάριο. Ο κύριο όγκο των ξένων επενδύσεων στην Ιρλανδία είναι κατά κύριο λόγο Αμερικάνικα κεφάλαια. Και έτσι έχουν δεθεί οι τράπεζές τους με το αμερικανικό δολάριο. Και αυτό συγκρατεί και δίνει μια δυνατότητα εξαγωγικής δραστηριότητας που πάντα υπήρχε. Αλλά το 75% των εξαγωγών της Ιρλανδίας ελέγχεται από πολυεθνικές. Αυτές το παράγουν, αυτές το διακαιρνώνουν το προϊόν. Ναι, λοιπόν, η οικονομία ωραία. είναι πεταμένη, είναι πεθαμένη ναι. και ευρωτικά. Λοιπόν, γι' αυτό να καταλάβουμε το εξή Ακόμα και αν δεν συμβαίνει. Ακόμη και αν απλά πιέζονται οι ηγεσίες αυτών των κομμάτων. <κομμάτων> <καλώ> Καταλαβαίνουμε πόση σημασία έχει η βάση τους να ενωθεί και όλοι μαζί να απαιτήσουμε από τις ηγεσίε, το να διαμορφώσουν άλλη πολιτική, το να βγουν, ας πούμε, για πράγμα, ε, πώς θα... στη φαντασιακή θέσμηση του μυαλού μου. Το λέω έτσι. Η νομαρχιακή του ΣΥΡΙΖΑ, η νομαρχιακή του Ανήθα των αν Ελλήνων σω και η νομαρχιακή του ΚΚΟΕ μαζί με του μεγάλου τομεί mm. του ΕΠΑΜ και όλοι μαζί να πούμε μάγκε δεν καταλαβαίνουμε εμεί από αυτά. Εμεί θέλουμε εδώ και τώρα γενική πολιτική επεργεία διαρκεία να πάμε στην Τακτική Έθνο Συνέλευση, να αποφασίσουμε ο λαό που θέλει να, να προχωρήσει και αφήστε τα αυτά. Mm -hmm. Άστο, δεν θα λέμε αφήστε τα αυτά, mm -hmm. αλλά απαιτούμε από όλου σα εσά να ενωθείτε και να κάνετε πράξη αυτό το πράγμα. Αυτό. Απαντά τώρα μια... χωρί να το ξέρει το φίλο τον Νίκο. Απάντηση σε παρακαλώ. Μάλλον είναι νέο ακροατή ο φίλο μα ο Νίκο γιατί λέει, κυρία Καζάκη, όχι μονοκριτική, δώστε και λύσει. Λοιπόν, εμεί πάντα δίνουμε λύσει. Ναι, αυτό είναι το δράμα μα. Φιλενίκο, αν μα ακούς κάθε μέρα θα δεις λοιπόν, ότι μα παρακολουθεί, ότι δίνουμε λύσει. Η απάντηση είναι, σαφέ, είναι μόνο μία αυτή τη στιγμή για να μην πέσουμε σε αυτό του τύπου την παγίδα η οποία θεσμοθετείται κιόλα μέσα, μέσα από τα ψηφίσματα, μέσα από τα νομοσχέδια που περνούν από το κοινοβούλιο. Η απάντηση είναι μία και ο Μπακλαβάς γωνία. Λοιπόν, το να πούμε πολύ απλά ότι αυτό το κοινοβουλευτικό, διεφθαρμένο, τελείως παράνομο και εσωτερικά καταλυμμένο κοινοβουλευτικό καθεστώς δεν μας κάνει. Δεν υπηρετεί τη δημοκρατία, ούτε το λαό, ούτε κανέναν. Ούτε καν το σύνταγμα πάνω στο οποίο έχει θεμελιωθεί. Άρα η μόνη δημοκρατική λύση είναι ο λαός να πάει στη συντακτική εθνοσυνέλευση. Και η λύση σωτηρίας της πατρίδας. Επίση. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι είσαι ο φίλο ο Νίκος και πολύ σαν το φιλό τον Νίκο. Σου λέω εγώ, μα μέχρι να γίνει αυτό, εμείς θα έχουμε χαθεί, θα έχει βουλιάξει η χώρα, τι θα γίνει με τους δανειστές μας και πάρα και πολλά αυτά θα που, που θα πετούν οι δανειστές, θα γίνουν Αλβανία, θα μας αποκλείσουν, δεν θα έχουμε πρόσβαση πουθενά. Ε, έχουμε υποσχεθεί. Τα έχουμε πει βέβαια αυτά, εμεί τα έχουμε απαντήσει αλλά και με αιτήματα άλλων φίλων και πρέπει να το ξανακάνουμε σε μια εκπομπή θα ξανακωδικοποιήσουμε τις απαντήσεις αυτές και τις λύσεις Φίλος. ώστε να υπάρχει μια εκπομπή και κάθε φορά θα σας λέμε πηγαίνετε στο αρχείο να ακούτε την τάδα εκπομπή όπου θα είναι όλα κωδικοποιημένα και γιατί κατά και μέσα στι εκπομπές έχουμε δώσει αυτές τις απαντήσεις και επειδή άκουσα χθε τον κύριο Δραγασάκη που λέει ότι μπροστά στο φασιστικό φαινόμενο Εμεί είμαστε ανοιχτοί με όλου του άλλου και ενέταξε όλου του παρευρισκόμενου, δηλαδή από τον κύριο Καψί mm -hmm. μέχρι την κυρία Βούλτεψη στο αντιφασιστικό στρατόπεδο. Mm -hmm. Λοιπόν, και ανατρέχιασα και ολετικά, ανατρέχιασα και ολοκτικά, γιατί αυτή είναι η πέτη, η βασική πέτρα του σκανδάλου ή ο τρόπο και ο μηχανισμό ανά, ανάδειξη τη Χρυσαυγή mm -hmm. ή του φασιστικού φαινομένου στην Ελλάδα, στον βαθμό που υπάρχει. Εντάξει, mm -hmm. θα, θα σα διαβάσω μόλις χθες ένα κείμενο το οποίο γράφτηκε από τον Lawrence Ρίσ αυτός ήταν creative director στα προγράμματα ιστορίας του BBC και άθλιος συγγραφέας έξι βιβλίων για το δεύτερο προκλησμό πόλεμο τα οποία τα έχω διαβάσει όλα είναι να τον πλακώνει στι φαλιάρες αυτόν τον τύπο λοιπόν ο, το ιστορικό το πίταγμα ήταν να είναι Παπαγαλάκι και απολογητής Βρετανικ... τη Βρετανική Απικιοκρατία. Ναι. Αλλά έχει σημασία όμως τι λέει. Αναφέρεται στο σκοτεινό χάρισμα του Χίτλερ. <laughs> και λέει αυτή η ιστορία έχει σημα... σημασία. Λέει πώ του συνα... σα... σαγίνευσε τους Γερμανούς με τα χαρισματικά του προσόντα Μα, ο Χίτλερ. Ο Χίτλερ. Μι... Μι... Τι να πει τώρα, Εντάξει. ο ανιστόρητο. Δεν υπήρχε τίποτα από όλα αυτά στη γερμανική ιστορία, ούτε σαγίνευσε τα πλήθη. Λοιπόν, λέει, αυτή η ιστορία έχει σημασία για μας σήμερα. Όχι επειδή η ιστορία προσφέρει μαθήματα, Πώ μπορεί δεδομένο το παρελθόν δεν μπορεί ποτέ να επαναληφθεί με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αλλά επειδή η ιστορία μπορεί να περιέχει προειδοποίησεις. Σε μια οικονομική κρίση, εκατομμύρια άνθρωποι ξαφνικά αποφάσισαν να στραφούν σε ένα αντισυμβατικό ηγέτη που νόμιζαν ότι είχε χάρισμα επειδή συνδεόταν με του φόβου, τι ελπίδε του και με τη λανθάνουσα επιθυμία να κατηγορούμε του άλλου για την κατάστασή μα. Προ ξεορισμό. Και το τελικό αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπου. Για αυτόν τον απίστευτο τύπο, έτσι, που τον έχει κάνει και Σέρι Βασίλη λίγο μόνο. Λοιπόν, το πρόβλημα με τον χιτλερισμό γεννήθηκε από το φόβο και τι ελπίδε και τη λανθάνουσα επιθυμία του κόσμου. Ο κόσμο ανέδειξε τον χιτλερισμό. Και όχι το σαφρό α, υπόλοιμα καϊζερικού κράτου απόλυτα πολιταρχικού και αυταρχικού το οποίο το αξιοποίησαν οι δυνάμει αυτέ με πλήρη στήριξη χρηματοδοτική κτλ. Προ, Προσέξτε να κατηγορούμε του άλλου για την κατάστασή του. Και το τελικό αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό για δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπου. Είναι θλιβερά ηρωνικό το γεγονό ότι η Γερμανία καγκελάριο Άγγελα Μέρκελ έγινε δεκτή στην Αθήνα πρόσφατα με σβάστη και με τα οποία οι οργισμένοι Έλληνες διαμαρτύνονται ενάντια σε αυτό που βλέπουν ως γερμανική παρέμβαση στη χώρα τους. Εμείς τα βλέπουμε αυτά, ξέρεις. Μα ε, είμαστε εμείς, τυφλοί, αννοείτε δεν έχουμε το λόρ, ρίσ, το, το μυαλό και το μάτι, Ιρωνικό, διότι είναι στην ίδια την Ελλάδα, εν μέσω τρομεής οικονομικής κρίσης, που βλέπουμε την ξεφνική άνοδο ενός πολιτικού κινήματος, όπως η Χρυσή Αυγή, η οποία δοξάζει την ανδιαλαξιά της και την και οδηγείται από έναν άνθρωπο ο οποίο έχει υποστηρίξει ότι δεν υπήρχαν θάλεμοι αορίων στο, στο Auschwitz μπορεί να υπάρξει μεγαλύτερη προειδοποίηση από αυτή Μα, δηλαδή με λίγα λόγια ο κίνδυνος και μάλιστα ο ναζιστικός κίνδυνος σήμερα στην Ευρώπη προέρχεται από του Έλληνε από τον ελληνικό λαό έτσι μας λέγουν για όλα οι πιο τα κράτες. και όλα τα κακά λοιπόν yeah. στον βαθμό που έχουμε πολιτικές δυνάμεις που αποδεικνύονται πιο κοινο από ότι ο Λόρενς και όλη αυτή η συμμορία, λοιπόν, δεν πρόκειται να γλιτώσει αυτός ο λαός από τον αυτόν τον τρόπο. Είναι ένας τρόπος νομότυπης επιβεβαίωσης της επέμβασης του Ευρωπα... των ευρωπαϊκών κρατών σε... στην Ελλάδα, έτσι ώστε να σωθεί η Ελλάδα και η Ευρώπη από το φασιστικό κίνδυνο τον... ο οποίος εκολάπτεται στα σπλάχνα του ελληνικού λαού το Αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα Αντιλαμβανόμαστε γιατί είναι επικίνδυνοι όσοι λένε Ότι η, η, η πολιτική λιτότητας γέννησε τον ναζισμό Στη Βαϊμάρη mm -hmm. Την ηλικιότητα που είπε ο Σαμαράς Έξω, Στο Βερολίνο έτσι ναι. Και που την παπαγαλίζει Αν υπερθέτως, αν υπερθέτως και ο κύριος Τσίπρας Ότι είναι επικίνδυνη. Δεν είναι μόνο ανιεστόριτη Αλλά είναι πολύ επικίνδυνη. Mm -hmm. Στρώνουν το έδαφος Άμεση Ευρωπαϊκή επέμβασης όχι οικονομική και πολιτική αυτή τη φορά αλλά και στρατιωτική και με όρους ένανες τάξη να πούμε έτσι να το πούμε κάπως έτσι ναι αλλά επί τη ουσία αυτό είναι θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα για το βελτίο ειδήσεων θα γυρίσουμε μια ανατελεία ναι. διότι έχουμε κάποιο επεισόδιο με τη Χρυσή Αυγή σε νηπιαγωγείο στη Λεσκάδα Μάλιστα. όπου δίωξε με μια νικιακογό εκεί και είναι κάτι σημαντικό όταν επιστρέψουμε θα το δούμε το θέμα Ω, Θα κάνουμε μια διακοπή Art 906 για διάφονο, έξω από συστήματα και ρολάγους της παραπληροφορήσης Καζάκης Γεωργία Μπάστα, μαζί σας και για το επόμενο μισάωρο, εκπομπή ΑΕ, ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και όσα μας πληροφορειτε 54.344 γράφετε γράφεται επαμ, κενό και το μήνυμα σας και αποστολή βέβαια στο 54.344 για ό,τι σας απασχολεί και ό,τι θα θέλατε να συζητήσουμε και να, και να δούμε, να το ψάξουμε, να το ερευνήσουμε περισσότερο. Έχει φέρει ο Δημήτρης εδώ και θα ήταν αμαρτία να μην το διαβάσουμε γιατί είναι χαρακτηριστικό ένα απόσπασμα. Α, είναι το, το... Το, το αυθεντικό κείμενο. Ναι. Ε, το αφιερώνω σε όλους εκείνους που νομίζουν ότι ο λαός κοιμάται. Mm -hmm. Το κείμενο γράφτηκε και δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο του 1942 Μάλιστα. μετά τη μεγάλη πίνα, που κατέδραξε εκείνη την εποχή την Ελλάδα του χειμώνα του 42 και γράφτηκε κατά πάσα πιθανότητα από το Δημήτρη Λινό Μέσα mm -hmm. στη σκληρότατη και απάθρωπη σκλαδιά την πείνα, την αρρώστια και την εξαθλίωση όπου έλειξαν τον ελληνικό λαό οι βάρβαροι κατακτητές του υπάρχει και ένας ακόμα εχθρό, ίσως ο πιο επικίνδυνος από όλου. Ο εχθρό αυτός είναι εκείνο που καλλιεργεί την μυρολατρία και την ψυχική νάρκωση όπου έχουν συμφέρον να μα δείξουν οι κατακτήτε μα και οι δικάθε λογή σύμμαχοί του φανεροί και κρυφοί. Η μία μορφή τη μυριλατρεία είναι εκείνη που ψυχυρίζει τον καθένα μα, πω είμαστε πολύ μικροί και αδύνατοι για να αντισταθούμε στην κολοσιαία υπεροχή τη δύναμη που έχουν απέναντί μα οι εχθροί, οπλισμένοι με φοβερά όπλα, οργανωμένοι, σκληροί και ανελέητοι. Ό,τι έγινε λοιπόν, έγινε. Νικηθήκαμε, χάσαμε τα πάντα. Α υποταχτούμε, Στη μοίρα μα και ας κοιτάξει ο καθένα να βολέψει τον εαυτόλη του καταφέρνοντά τα όπω μπορεί. Πιάνοντα σχέσει, λυγίζοντα τη ράχη του μπροστά στον κατακτητή. Προσφέροντά του υπηρεσίε διάφορε. Δίνοντα ακόμα και τη γυναίκα ή την κόρη του ή την αδελφή του στα λάγνα χάδια τη ακολασίας... ή κλείνοντα τα μάτια του απέναντι στην αγοραπολισία τη άρκα. Άλλοι προχωρούν ακόμα πιο πέρα. Έρχονται σε θετική συναλλαγή με τον εχθρό. Τον υποβοηθούν. να ρουφάει το αίμα των αδελφών του ρουφώντα και οι ίδιοι, κάνοντα με σητίες, μαύρη αγορά και χορταίνοντα από τι άρκε των πεινασμένων παιδιών που πεθαίνουν μέσα στου δρόμου, συσσωρεύοντα άνομα κέρδη από τη δυστυχία των συμπατριωτών του. Το παράδειγμα σε αυτή την εσχότατη προδοσία το δίνουν οι προδότε, κυβερνήτε και ληστοσημωρίτε που του περιτριγυρίζουν, οι μεγαλώσχημοι μαυραγορείτε και σπεκουλάντιδε που ευοχούνται πάνω στο πτώμα τη Ελλάδα. Η δεύτερη μορφή τη μιλολατρεία είναι εκείνη που ψιθυρίζει στα αυτή του καθενός μας πως κάθε αντίσταση και κάθε αγώνας ενάντια στον εχθρό είναι άσκοπος και κάθε θυσία μάταιη αφού έτσι κι αλλιώς άλλοι αγωνίζονται να μας λυτρώσουν και να μας ελευθερώσουν οι Εγγλές και οι Αμερικάνοι οι Ρώσοι και οι Κινέζοι όλοι αυτοί παλεύουν τώρα και για λογαριασμό δικό, του, δικό μας εμείς Αρκετά αγωνιστήκαμε και τα πάθαμε. Ας καθίσουμε τώρα ήσυχοι, ας σταυρώσουμε τα χέρια και ας περιμένουμε την λευτεριά σαν δώρο δοσμένο από τους άλλους. Το παράδειγμα στη δεύτερη τούτη μορφή της προδοσίας το δίνουν οι πολιτικοί κυνηγέτες από τα αστικά κόμματα που φοβούμενοι το λαϊκό παράγοντα και μη κουνώντας ούτε το, δαχτυλά, ούτε το μικρό δαχτυλάκι τους για τον απελευθερωτικό αγώνα περιμένουν ενάρθει η στιγμή που με δόξε και τιμέ θα ξανακαθίσουν πάλι αυτοί και οι συμμορίες τους στο σβέρκο του ελληνικού λαού. Και είναι προδοσία και είναι προδοσία και τούτη, όπω και οι άλλοι, γιατί όποιο περιμένει να του δώσουν οι άλλοι τη τηλευτεριά του, είναι κιόλας δούλο για πάντα. Είναι θεληματικά παραδομένο στη σκλαβιά. Λεύτερο δεν μπορεί και δεν αξίζει να είναι παρά όποιο σε κάθε στιγμή και κάτω από οποιασδήποτε συνθήκε αγωνίζεται για τη λευθεριά του και ποτέ δεν συμβιβάζεται και δεν συνθήκολογεί με τη σκλάβια. Ναι. Εάν δεν είσαι πει στην αρχή, δεν είσαι αποκαλύψει, ξέρει πότε έχει γραφτεί αυτό το κείμενο και υπό ποιε συνθήκε, νομίζω ότι θα μπορούσε να πει ότι το έχει γράψει εσύ. Εγώ ξέρεις, σήμερα επειδή είμαι ένα φωτισμένο άνθρωπο θα μπορούσα να το έχει γράψει σήμερα. Το θέμα είναι το εξή, Δημήτρη έτσι με θλίψη θέλω να πω ότι τότε υπήρχαν οι πνευματικοί άνθρωποι που βγαίνανε με την πένα τους υπήρχε οργανωμένο κήγμα αντίσταση και, και υπήρχε ναι αλλά θέλω να πω ότι το οποίο χαροπάλευε κοιοπλητικά είναι το συζήτημά μας τώρα ότι που είναι με την πένα τους αυτοί οι άνθρωποι υπάρχουν, υπάρχουν. να σταθούν δίπλα στο λαό υπάρχουν μάλλον αλλά άνθρωποι που δεν του γνωρίζουν δεν τα το ότι... το ίδιο αλλά να ξέρουμε ότι τότε την εποχή εκείνη παρά την οργάνωση του αντιστασικού κίνηματος παρά την εμπειρία της οργάνωσης που είχαν οι δυνάμει εκείνες που είχαν προστατήσει την αντίσταση mm -hmm. χαροπάλευε το κίνημα γιατί, γιατί από τη μια είχε τον κατακριθεί και από την άλλη τη μυρολατρεία που έδρνε τη ιδρύνη, μεγάλη ναι. πλει, πλειοσυφία του ελληνικού λαού μια μυρολατρεία που είχε και τις δύο εκδοχέ. Ακόμη και εκείνοι που ήταν ενάντια στον κατακτητή σου λέγανε γιατί να πολεμήσω όταν θα, έρθει η, η, η, θα έρθουν οι Άγγλοι από τη Μέση Ανατολή να μα ελευθερώσουν να. κάθισε στα αυγά σου ασχολήσουν με, τα, τις, με, τις, λιγότερο, ε, με τις λιγότερες απώλειες που μπορείς να έχεις και, περί, και να επιβιώσεις και περίμενε όπως τώρα περιμένουν να μας ελευθερώσουν οι ηγεσίε των κομμάτων που έχουν αποδεχτεί ήδη τη σκλαβιά της Ευρωπαϊκής Ένωση. και μας λένε ή μας κροϊδεύουν mm -hmm. λέγοντά μας ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό μέσα στον πουντρούμι που μας έχουν χώσει. και εμείς καθόμαστε για το τους κοιτάμε mm -hmm. γιατί στο, στην πραγματικότητα το μόνο στο οποίο ελπίζουν είναι απλά να διαδεχτούν αυτού που μας είχαν καβαλημένο στο σβέρμα mm -hmm. γιατί για να τονίσουμε ότι ό,τι και να γίνει δηλαδή θέλω να πω ότι και αυτή η περίφημη συνδιάσκεψη που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Ομπάμα από τους ίδιους ανθρώπους θα γίνει που χθες ήταν στο Eurogroup οι, οι ίδιες δυνάμεις θα λάβουν μέρος και σε αυτή την περίθμη συνδιάσκεψη δεν θα αλλάξουν οι συσχετισμοί απλά για Eurogroup θα το λέμε συνδιάσκεψη και τα ίδια συμφέροντα θα θέλουν να εξυπηρετήσουν είναι η οικονομία Α. δεν είναι ένα πεδίο κακής κατανόηση των προβλημάτων είναι πεδίο σύγκρουσης συμφερόντων αυτοί είναι έτσι γιατί υπερασπίζονται συγκεκριμένα συμφέροντα. Δεν είναι επειδή είναι πεισματάρα η Μέρκελ mm -hmm. ή αγράμματο ο Σόιμπλε Σωστά. Έτσι. ή δεν έχει κατανοήσει. Μπορεί μερικέ φορέ να το απλοποιούμε προσπαθώντα να γελιοποιήσουμε αυτού του τράγου mm -hmm. που του εμφανίζουν σαν παγκόσμια δύναμη. Mm -hmm. Προσπαθώντα να δώσουμε περισσότερο θάρρο στον κόσμο το κάνουμε. Mm -hmm. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Συγκρούονται συμφέροντα. Άρα λοιπόν όταν πάμε και παίζουμε προνομιακά στο δικό του γήπεδο το πιθανότερο είναι να πάμε για μαλλί και να βγούμε κουρεμένοι και ίσως πολύ πιθανά με το κεφάλι στα χέρια. Λοιπόν, μην σκεφτόμαστε να σκεφτόμαστε λιγάκι ιστορικά και κλείνοντας έτσι σε αυτό που διάβασες ναι. να συνεχίσεις λέει ο μόνος δρόμος Ε, δεν υπάρχει Έλληνα σε οποιαδήποτε τάξη και ανανικη σε οποιαδήποτε επάγγελμα, σε οποιοδήποτε φίλο σε οποιαδήποτε ηλικία που να μην μπορεί να συμμετάσχει ενεργητικά, να δώσει τη συμβολή του στον αγώνα του ΕΑΜ και να συντελέσει στην απολύτωση του λαού μας από τη κλαδιά Και μόνο ο δρόμος Της ολοπλευρής και μαζική συμμετοχή του λαού στον αγώνα μπορεί να φέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Γι' αυτό είναι ανάγκη όλοι μα να το χωνέψουμε βαθιά. Να μετατρέψουμε την πίστη μας και σε οδηγό τις δράση μας μερικά βασικά νοήματα που είναι απαραίτητο ο καθένας μας να τα γράψει με πύρνα γράμματα στην ψυχή του. Και τα νοήματα τούτα θέλουμε τώρα να τα ξεκαθαρίσουμε άλλη μια φορά να τα, να τα τακτοποιήσουμε, να τα μετατρέψουμε σε πίστη και απόφαση του κάθε Έλληνα. Και πρώτα απ' όλα πρέπει να νιώσουμε πως η λευτεριά είναι το υπέρτατο αγαθό και για τον καθένα και για όλους. Μα η είναι κάτι ζωντανό, ένα κομμάτι και μια προϋπόθεση της ζωής μας, που κάθε στιγμή πρέπει να αντικαταχτούμε, να αγωνιζόμαστε για, για αυτή, όπως αγωνιζόμαστε για τη συντήρηση της ζωής μας. Γιατί τώρα νιώσαμε για καλά όλοι οι Έλληνες πως δεν υπάρχει καν ζωή χωρίς λευτεριά. Μα το δίδαξα αυτό η πείνα, μα το δίδαξαν οι νεκροί, τα ζωντανά κουφάρια που κυλούνται στους δρόμους, τα αποσκελετωμένα κορμιά και τα πεινασμένα μάτια των παιδιών μας. Έπειτα πρέπει να νιώσουμε πως η λευτεριά δεν χαρίζεται. Κατακτιέται με τον αγώνα. Λευτεριά χαρισμένη είναι μια καμουφλαρισμένη σκλαβιά. Ακόμα πρέπει να νιώσουμε πως δεν μπορεί να χωριστεί η εξωτερική από την εσωτερική σκλαβιά. Ο ξένος κατακτητής και ο τύρανος από τον εσωτερικό κατακτητή και τύρανο. Η έννοια της λευτεριάς είναι μία και ενιαία. και μόνο ένας λαός που αγωνίζεται για να βγάλει από πάνω του τον ξένο κατακτή, μόνο αυτός μπορεί να κατακτήσει και την εσωτερική του λευτεριά. Αλλιώς πρόκειται απλά να αλλάξει αφέντη. Νομίζω ότι είναι αποκαλυπτικό αυτό το κείμενο. Ε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να πω αυτό που υποσχέθηκα πριν διακόψουμε για τίτλους, για ένα επεισόδιο που έχουμε σε σχολείο στη Λευκάδα σε νηπιαγωγείο επί της ουσίας την 22 Οκτωβρίου από ό,τι βλέπω συνέβη το εξής ε, η νηπιαγωγός έβαλε τα παιδιά ενώ ψητων εκδηλώσεων και της 28 Οκτωβρίου να φτιάξουν τις σημαίες του. όπως γνωστόν τώρα στα περισσότερα ε, σχολεία δεν είναι μόνο ε, ελληνόπλα έτσι, υπάρχουν και από άλλες χώρες. Οπότε ε, το μάθημα αυτό σε εισαγωγικά αφορά όλα τα παιδιά και το κάθε παιδί ανάλογα από το που που είναι φτιάχνει και τη σημαία του. Μέσα λοιπόν εκεί υπήρχαν και κάποια αλβανάκια από ό,τι αντιλαμβάνομαι και φυσικά τα παιδιά από την Αλβανία έφυξαν τη σημαία της Αλβανίας. Όλες αυτές οι εργασίες καρφιτσώνονται, όσοι έχουν παιδιά το γνωρίζουν αυτό, σε ένα ειδικό ταπλό εκεί που υπάρχει. Οπότε καφιτσώθηκε και η σημαία που φτιάξανε τα βανάκια μαζί με τη σημαία που φτιάξανε και τα ελληνάκια. Αυτό λοιπόν προκάλεσε τους γονείς, γιατί έχει σημασία να το δούμε λίγο πώς έγινε το θέμα, οι οποίοι οι γονείς έστειλαν τα παράπονα του στην αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας για να διαρευνήσουν το γεγονός, αλλά δεν σταμάτησαν εκεί που εγώ θα μπορούσα να το και φυσιολογικό αν θέλεις Δημήτρη. Μπορεί να μου, δεν ξέρω, γιατί δεν ξέρω όλο το περιστατικό έτσι Να πω γιατί βρε παιδί μου, είμαι σε ελληνικό σχολείο, γιατί μπλα μπλα μπλα Μπορεί να το θεωρούσω και φυσιολογικό, το στέλνω Αλλά έκαναν και το εξή. Έστειλαν και ζήτησαν για την παρέμβαση Γι' αυτό το έκαναν και μία επιστολή Στον ε, βουλευτή της αυγή Αυγής Αιταλοακανανίας Κύριο Κώστα Όχι, Δηλαδή δεν ξέρω αν το καταλάβαμε. Στείλανε στην αρμόδια διεύθυνση να ερευνήσει το θέμα. Πώ αυτό την αλήθεια. Υπάρχει επιστολή. Υπάρχει το επιστολή. Γονέον. Γονέον. Δημοσιεύεται η επιστολή των γονέων. Γιατί μπορεί προς το, να το... Γιατί το μπορεί μπορεί να... κύριο Μπαρμπαρούση. Αυτό ο Μπαρμπαρούση δηλαδή. που έμαθα πολλά για την οικογένειά του και τη ζωή. Πράγμα είναι αυτός ο, ε, αυτό το πράγμα. Το πράγμα, γιατί πράγμα περί πράγματο γίνεται, yeah. κάτι βοσκή ήταν εκεί πέρα που κάνανε, όταν το γιάνε, εκτινοβασία, κάνανε εκτινοβασία έκαναν άλλα πράγματα. Mm -hmm. Λοιπόν, ε, έχει, καμία, έχει καμία σχέση με τον παλιό, τον Κουρσάρο, mm -hmm. τον Μπαρμπαρού. Mm -hmm. Ένα λίσταρχο mm -hmm. που mm -hmm. τον εκμίστονε mm -hmm. σουλτάνο mm -hmm. να βιάζει και να mm -hmm. καίει νησιά. Λοιπόν, τέλο πάντων για του ανιστόρητου εκεί πέρα ανθρώπου που ορισμένοι από αυτού καλό είναι να του στείλουμε στην Αλβανία σαν μετανάστε έτσι για να μάθουν τι σημαίνει να συμμετανάσεις πέρα από αυτό το πράγμα να τους πούμε κάτι πράγματα την εποχή που οι μοηδιάτες τους χρησιμοποιούσαν τους βαθμούς τους στην αιώνη για να την κοπανάνε και στο μεταξικό κόμμα έτσι, και το καθεστώς για να την κοπανήσουν από, τα, από την παραμεθόριο και τα χαρακόμματα την εποχή εκείνη την ίδια εποχή οι Ιταλοί φασίστες είχαν φτιάξει 7 τάγματα Αλβανών δίθεν εθελωτών για να πολεμήσουν στον πλευρό του εναντίον των Ελλήνων. Από τα 7 τάγματα έμειναν τα 6 λιποτάχτησαν. Οι, οι, οι, οι Αλβανοί που λιποτάχτησαν πέρασαν στη μεριά του ελληνικού στρατού. Πολλοί από αυτούς ήταν εκείνοι που έδειξαν τα περάσματα που χρησιμοποίησε ο ελληνικό στρατό τόσο πετυχημένα ενάντια στον Ιταλικό φασισμό και ζήτησαν όπλα να πολεμήσουν στο πλευρό του, στο πλευρό των, των, των Ελλήνων. Mm -hmm. Φυσικά το καθεστώ του συμπεριφέρθηκε όπω συμπεριφέρονταν και στο λαό του. Δηλαδή του μάζεψε όλου και του έστειλε σε στρατόπεδα συγκέντρωση, τα οποία μάλιστα δύο από αυτά ήταν ε, στην, στην Κρήτη, τόσο μακριά δηλαδή από το μέλλον, και ο Μανιαδάκης τα φροντίζει αυτά. Πολύ καλοπαιδεί και Λοιπόν, και ε, ανάμεσα σε αυτούς ήταν και ο μετέπειτα αρχηγός του απελευθερωτικού λαϊκού στρατού της Αλβανίας, Σέχου. Τον είχαν στην κρήτη. Όσοι από αυτούς δεν την δεν κρατώσαν την στο μεταγωγόν, παραδόθηκαν μετά στους χιτλερικούς, όπως παραδόθηκαν και όλοι οι πολιτικά αντιφρονούντες του μεταξικού ε, του καθεστώτες. Τους παραδώσανε. Στου στο κυκλαιρικού. Για να ξέρουμε ποιο είναι ο πατριώτη και ποιο δεν είναι. Και δεν θα αναξιμοποιήσω τον όρο. Λοιπόν, μία γρήγορη απάντηση, αν μπορούμε να τη δώσουμε, στο φίλο το Δημοσθένη, είναι για τα δάνεια Τέμπε και λέει, η ρύθμιση που ετοιμάζουν για τα δάνεια κεφαλαίου κίνηση μέσω Τέμπε είναι πάλι παγίδα ή με ληξιπρόθεσμο. Μας λέει το υπόλοιπο του δανείου του Με το σημερινό καθεστώς το δημόσιο ηγκέτα για το 80% Το οποίο έτσι και αλλιώς θα πάει σαν χρέος στη ΔΟΗ Με τη νέα ρύθμιση προτείνουν παράταση έως το Μάιο του 2014 Με τους ίδιους όρου. Τι χειρότερο θα έχει η νέα ρύθμιση Όχι απλά το ζήτημα είναι απλά ότι δεν είναι πλέον δάνειο Είναι οφειλή στη ΔΟΗ και, συσσωρε... και θα λειτουργήσει συσσωρευτικά ω οφειλές στο δημόσιο δεν θα σου αφήσουν έξω αυτό από οποιαδήποτε άλλη οφειλή προκύψη, από το ΒΠΑ, είτε από την εφορία, είτε από οτιδήποτε άλλο. Με Και με αφήσει. αυτόν τον τρόπο θα τα αξιοποιήσουν, ώστε όχι απλά να στραφούν ενάντια στην επιχείρηση ή στη δουλειά σου, θα στραφούν ενάντια σε όλη την περιουσία σου. Αυτό είναι το ζήτημα. Εκεί είναι το ζήτημα. Κάτι το οποίο δεν θα μπορούσε να κάνει η τράπεζα. Γιατί στην τράπεζα δεν έχει βάλει προσημείωση. Με τη, με τα, λόγω των δανείων αυτού του, τέμπε, του παλιού ναι. Τέμπε γιατί μόνο ναι. το τέμπε όσο ήταν Τέμπε έδωσε τα καταδάνεια τα υπόλοιπα τα κίνησε ο Βεσογωίτης με τους ναι, δικούς του που σε προστατεύουν από πληστηριασμούς και τα σχετικά ενώ με το δημόσιο αυτό, δεν αυτό το δημόσιο δεν παίζει κανένα ρόλο θα το το σου βάλει αυτό. όλη την περιουσία στο χέρι ναι. ό,τι έχεις και δεν έχεις ενώ η τράπεζα δεν μπορούσε να κινηθεί έτσι πρέπει αναγκαστικά να προσπογράψεις την εκόρηση περιουσια σαν εγγύηση, α πούμε, στο οποιοδήποτε δάνειο. Ενώ απέναντι στο δημόσιο, σαν ίσχυρο. Αυτό ακριβώ, αποδυναμώνουν από νομική σκοπιά. Ανίσχυρο, βεβαίω, στο σημερινό καθεστώ ανομία που είμαστε. Γι' αυτό συζητάμε, δεν μιλάμε, δεν είμαστε σε μια άλλη ονειρική κατάσταση. Μιλάμε για την πραγματικότητα. Έτσι. Και πώ το δημόσιο, ε, μάλλον και πώ η δικαιοσύνη πια αντιμετωπίζει τέτοιου είδου ατιμότυπε. Επειδή είπα χθε, είχαμε παράπονα πολύ σοβαρά. Mm. Ότι δεν αφήσαμε τον καρεσκάκι να ολοκληρώσει τον Αλλά το βάλουμε στην πλάτα. να το βάλουμε Οπότε, λοιπόν, να ναι. κλείσουμε... το τώρα να κλείσουμε. Δηλαδή. Μέχρι να το βρει η Ιώτα, γιατί δεν θα Όσο μιλήσουμε είμαστε. καθόλου πάνω στα καραϊσκάκια, γιατί είναι ο ύμνο μα, το έχουμε πει. Λοιπόν, σα ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μα. Αύριο δεν έχουμε εκπομπή, μην ξεχάσετε ότι είναι πανευρωπαϊκή κινητοποίηση. Ναι, αύριο. Σε 11 η ώρα νομίζω ότι είναι η προσυγκέντρωση στο... στο γράμμα, στο γράμμα στο άγμα του κολοκotρώνει. Λοιπόν, το ΕΠΑΜ έχει προσυγκέντρωση 11 η ώρα αύριο στο γράμμα του κολοκotρώνει. Και όλοι όσοι έχουμε, ναι, πώ να το πούμε, τιμούμε. Ναι. Την ελληνική σημαία. Ακή Γιατί το... οπουδήποτε αλλού και να πα, θα σε κυνηγήσουν ω εθνικιστή φασίστα. Και μην ακούς αυτό ότι αχ, πάλι πορεία. Έτσι, μην ακούς αυτό το. Γιατί μερικοί μου λένε τι πάλι, κατέβουμε σε πορεία. Ναι, πάλι κάθε μέρα. Κάθε μέρα θα κατέβαίνουμε σε πορεία. Δεν το πώς πάμε κάθε μέρα για πορεία. Μα βάλανε τα γυαλιά. Μα βάλανε τα γυαλιά οι Πορτογάλοι με το ότι καλύψανε τα γάλματα ναι. και όλα τα μηνύματα τη ποτεύωσά του με μαύρο. Πανή μπροστά στη Μέρκελ. Μα τα... βάλαν τα γυαλιά, δηλαδή, πραγματικά. Είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, το ραντεβού τη εκπομπή ΑΕ είναι αύριο στι 11 στο Άγωμα του Κολοκοτρόνη. Να είστε καλά.